Καλησπέρα από εμά από την ομάδα Πλαντίπου. Σα ευχαριστούμε που ήρθατε. Ε, αυτή είναι η, είναι η πρώτη μα εκδήλωση για, για φέτο. Ε, δεν καταφέραμε να κάνουμε ε, κάποια άλλη το προηγούμενο διάστημα. Ε, να πω ότι η ομάδα Πλαντίπου ε, έχει ιδρυθεί το 2006 ε, στην Αμερική και έκτοτε έχει δημιουργήσει κάποιου πυρήνε σε διάφορα σημεία του κόσμου. Ε, ε, έτσι προκύψαμε κι εμεί. Να πω απλά ε, για την ομάδα, για το τρίτο των δραστηριοτήτων τη. Η βασική μα δραστηριότητα είναι να οργανώνουμε συζητήσει σαν, σαν κι αυτή ε, και να προσπαθούμε να φέρουμε σε μια κριτική συζήτηση διάφορα κομμάτια τη αριστερά ε, όσο γίνεται χωρί προκαταλήψει, προκατανοήσει, θεωρώντα ότι όλα είναι ξανά ανοιχτά στην εποχή μα. Ε, και κάπω έτσι προσπαθούμε να έχουμε στου ομιλητέ. Ε, Διάφορε θεολογικέ τοποθετήσει. Ε, δεν ασχολούμαστε αποκλειστικά με ζητήματα τη επικαιρότητα. ίσως το αντίθετο, κάθε φορά, δίνουμε την εντύπωση ότι ασχολούμαστε με ζητήματα τη ιστορία τη αριστερά. Σήμερα, φάνηκε να μιλήσουμε για, το, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να επιστρέψω λίγο στι δραστηριότητε. Εκτό από τα φόρουμ που διοργανώνουμε, ε, τρέχουμε μια ομάδα μελέτη, ε, την μαξική ομάδα μελέτη, στα ε, δύο εξάμεινα. Και ένα τρίτο σχέδιο του ραστιδιακούτο μας είναι οι άτυπες έτσι, η φόρμα συναντήσεις που κάνουμε κάθε Σάββατο στις 12 σαν κυβέρνητες και είναι ανοιχτές για όλους, όπου συζητάμε ε, πιο χαλά. Ε, και αύριο εννοείται θα συναντηθούμε. Ε, ίσως κάποιοι από τους ομιλητές ε, καταφέρουν να είναι. Είστε όλοι προσεκλειμένοι. Ε, να πω επίσης ότι υπάρχει μια φόρμα εγγραφής ε, στα αριστερά, για όποιον θέλει να ενημερώνεται για τι δραστηριότητε, ε, απλά αφήνει το email και το όνομά του. Ε, ε, επειδή έχει περάσει ο χρόνο, δεν θα διαβάσω το, το σκεπτικό για να με ρωτήσω μέσα και λίγα λεπτά. Ε, να πω απλά ότι κάθε εκδήλωση που κάνουμε συνοδεύεται από ένα σκεπτικό που στέλνουμε στου ομιλητέ με έναν αριθμό ερωτήσεων, ώστε να υπάρχει ένα δομημένο πλαίσιο για, για την κουβέντα. Χωρί όμω να ζητάμε να, να απαντούνται να όλες οι ερωτήσεις μέχρι τέλους, απλά και μόνο στο ακόμα να βίνουμε την, την κατέαχνηση. Ε, να πω λίγα πράγματα για την δομή τη εκδήλωση για την δομή που θα αρκολουθήσουμε. Ε, Κάθε θα έχει αρχικά 12 λεπτά περίπου για την αρχική του εξήγηση. Εφόσον είναι ο τέσσερις, θα παρακαλούσα να, να μείνουμε σχετικά κοντά στο χρόνο για να μην ξεφύγουμε. Ε, αφού γίνουν οι πρώτες εισηγήσει, θα ακολουθήσει μια δευτερολογία ε, και θα παρακαλούσα να, να την τηρήσουμε. Οπότε, ο κάθε ένα μπορεί να επιλέξει να απαντήσει δύο-τρία λεπτά σε κάτι που θεωρεί ε, ενδιαφέρον από αυτά που άκουσε. Ε, και μετά ανοίγει η κυβέρνηση ε, με ε, Αυτά να, να, να κάνω μια μικρή παρουσίαση των, των ομιλητών. Στην αριστερά είναι ο Μιχάλης ο Μπατζίτης, δρόσφερος φιλοσοφίας. Δίπλα μου είναι ο Γιώργος Κρεασίδης, μέλος του Ιουνάρκη της Δίπλα μου είναι ο Proletarian Communist, από Αθήνα. Και δίπλα μου είναι ο Δημοσταίνης ο στην ομάδα του Πώς? Yes. να ξεκινήσει ο exhibe Jiménez Odimosténis? ο τελευταίο να que το escribimos, no sé dónde todos. Caliente dice. Eh, cierto, ya no hay. Βλέπουμε μια έντονη παραγωγή λόγων γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μια πραγματική έκρηξη τη ιδεολογία στο συγκεκριμένο θέμα. Θα προσπαθήσω να του καταγράψω και να του ταξινομήσω, να κάνω μια γενεολογία του, όχι για να επιβεβαιώσω την όποια δική μου πιστή κοσμοθεωρία σε αυτό το ζήτημα, αλλά για να επανεκκλείσω μια διαδικασία κριτική. Φυσικά δεν μου διαφέρει μια κριτική ουδέτερη, αντικειμενική και αμερόληπη. Αυτό τα απήνω στους φιλελεύθερους και στις φιλελεύθερες, στα του αποκαλούμενα ολοκληρωμένα κρατησιανά υποκειμενά πολιτισμένα, που φαντασιώνουν το ότι μιλούν από καθαρή θέση για τα πάντα. Ο τρόπος που θέλω να παρέμβω στη συζήτησή μας είναι μια ξεκάθαρη, αμεροληπτική και υποκειμενική θέση. Αυτοί είναι προλεταριακοί, φεμινιστικοί και αδιεθνικιστικοί. Όχι απειλημένα, αλλά προσανατολισμένα. Mm. Με αιχμή την εναντίωση των εθνικισμό και την πατριαρχία της χώρας που ζω, στον τρόπο που διαμορφώνεται το σοταφάνος και τα κάτω. Ο εχθρός της εστίριας μας στη χώρα ήταν μια χαρακτηριστική φράση που είπε ο Κάρλ Λίμπνερ την Ποδομαγιά του 1916 στο Βερολίνο σε μια ομιλία του σε 10.000 διεθνιστές και διεθνίστριες και εργάτριες που κατέφτηκαν σε αντιπολεμικό συναλλητήριο κοντά στο γερμαϊκό του ο αυτή ήταν η μόνη φράση που έλαβε να πει πριν το συλλάβει η γερμανική αστυνομία για την αυτοποδοτική του προπαγάνδα και τα ταραχέ. Αυτό πρέπει να είναι το σύνθημα που να ορίζει και τη σύγχρονη κομμουνιστική οπτική. Επιστρέφοντα τη σημερινή συγκυρία του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού, α δούμε τι απόψει των σημαντικότερων αριστερών ομάδων στο θέμα. Όχι από ποσοτική μόνο άποψη, αλλά και από Με την έννοια ότι σκοτώνουν μια αυτοδύναμη ερμηνεία ω στάση που κρίνουμε ότι απαιτεί μια ξεχωριστή αναφορά. Θα ξεκινήσω προσοκίζοντα τη στατική θέση του σημερινού σύνησα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω αποτυπώνεται στα προγραμματικά κείμενα διαβούλευση για την εξωτερική πολιτική. Στο κείμενο, το εθνικό συμφέρον είναι δεσπόζω σήμερα. Η συμμετοχή τη Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί σημαντικό παράγοντα τη εσωτερική τη πολιτική. Όπω αποτυπώνεται στην πρώτη φάση του κείμενα. Όσον αφορά το διεθνεί τη ρόλο και την διαπραγματεύτη τη δύναμη στι διεθνεί οικονομικέ τι σχέσει, Τη αντιμετώπιση διεθνών προκλήσεων, όπω τη διαχείριση μεταναστευτικών και προσφυγικών κοιμάτων. Αν λοιπόν η σημερινή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ είναι να χρησιμοποιεί οικονομικά φούλτ μετανάστε, η δραστηριότητα του ηλικού κεφαλαίου, και, και να του χρησιμοποιεί ταυτόχρονα ω εργαλείο γεωπολιτικού εκβιασμού που υποβάζονται σε κυμάτων και ροέ από άνθρωπου, αυτό δεν είναι μια παρέκκληση, αλλά είναι μια θέση. Είναι κωδικοποιημένη με τρόπο ομό και ο μισθό του προγραμματισμού. Στο ίδιο κείμενο, εκλογίζεται μερικέ συλλέκα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αποτελεί δύναμη του και απορρίπτει την άνοι του εθνικισμού όπω πάνε στην πολιτική τη Έσέ. ΕΕ. Από το αξιόμαστο έδωσε μια εκτεταμένη ανάλυση στο ενδιάμεσο που κατηγορείται εξωτερική πολιτική τη βόρεια Ευρώπη για την αστάνε στη Βόρεια Βίκηση μέσα Ανατολή. Ενώ μιλάει για ένα νέο ευρωατλαντικό ψυχοποδελικό κλίμα με το χωτήτη Ρωσία. Παράλληλα, αλλά μια συμμετρίε αγορά του. Σύμφωνα την οποία οι νότιε χώρε είναι απικίε χρέου του φορά. Έχουμε δηλαδή μια αντιπεριαλιστική ανάλυση που προσωποποιεί την επέκταση του κεφαλαίου στι πολιτικέ του κοινού των Τονήμα τη Γερμανία και τη Αγλία. Ένω, χάρη άλλε σχετικέ καπιταλιστικέ χώρε ω κύματα των υπεριαλιστών. Μερνά για αυτό τον τρόπο, όλου του καταγωνισμού των καπιταλιστικού κρατώ του κόσμου, σε συνέχεια το δράσιο τον μεγάλο δυνάμει, υποβαθμίζοντα τι φωτογενικέ αντιθέσειτου του εγχειματισμού. Ο ΣΥΡΙΖΑ που πρέπει να γίνεται ο διαστεινό εθνικού οράματο. Χάμε στην Ευρώπη και στη Ρωσία και στη μέση ανατολή. Μια τεριγωνική πολιτική που παραμένει ο υδότα του ελληνικού υπερισμού και όχι τη μορφή πολιτική όπω από το Πασόκ του 1981. Και είναι αλήθεια ότι ο οποίο εξωτερικό χαρακτήρα τη πολιτική δεκαετία του 1990 φάνηκε πολύ πιο άγρια και μπροκάριτα. Εντάξει το ίδιο κράτο που μόλι την ασκητάξει στου ανασταλματικού του στήριξε ελληνοσιακή φιλία και την 8.000 στη Μοσμία, και την ίδια συνδικάτα εκκλησία σε ένα διαμερικανικό κίνημα, αξιοπρόντα φουλ τι αριστερά και τι ευρωπαϊκέ θεωλογίε και τι τη του πολιτική. Να εμφανίζει την Ελλάδα, ακόμα οτιδήποτε Σερία. Είναι και αυτή τη Δύσης. Είναι ήδη από που πέντε χρόνια μόλις πριν χρησιμοποιούσε τη θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ για να οικονομικά και να τη της με στο εμπάρκο, που λοιπόν, τη στη συμμαχία με αυτή να πετύχει τα πιο επιθετικά οραματά τη όπω συγκληρώντας το σύνθημα «Η λύση είναι μία σύνορα με τη Σερβία». Η τριγωνική διπλωματία γενικά απέδωσε ωφέλη απτά, σε πολλά παραδείγματα. Για παράδειγμα το υγικό κεφάλαιο, κατάδελαν δηλαδή οι τρεις φορονομιακοί θέσεις τη Σερβία και να συμμετέχει μαζί με τον ΆΤΟ, στην το οδηγή κατοχή του Κωσόπου. Στα πλαίσια, για να ένα κράτος δεν έχει πολιτική αρχών, αλλά θεωρούμε ότι τα επίπεδα αγετίας και χρηστικότητας της ελληνικής δημοκρατίας είναι τέτοια που δικαιούνται ώρες-ώρες ώρες να πάρει νόμπελ εξωτερικής πολιτικής. Γιατί όμω τα λέμε αυτά τώρα. Γιατί η ελληνική πολιτική των Σαρνέλ δεν είναι παρά μια εμβάθυνση της διαχρονική στρατηγική των ελληνικών θυμτάρξ, του ενιαίου εθνικού χώρου, που συνενώνει άκρα δεξιά με πατριωτική αριστερά. Η ομπολιτική με εκμετάλλευση τη χειοκρατική θέση μέσα από τη διαμεσολάβηση στόχου ισχυρότερων καπιταλιστικών κρατών. Με, με, με τρόπο να οξύνει παράλληλα στο δεύτερο. Υπάρχει στο κρατικό και παρακρατικό τη η φαντασίωση εμεί μία στρατηγική συμμαχία των όλο κρατών. Θα σου ιδεολογικά σε οδηγού κορογού Ρωσίας ή Ελλάδας, μπορεί να ικανοποιεί με πιο σταθερό τρόπο τα σου του ελληνικού η περιορισμού. απέναντι απένωση του της θεωρίας της εξάνυσης, η θέση μου είναι ότι η Ελλάδα δεν εκπροσωπεί ούτε γερμανικά, ούτε κάποια είναι ίσα η ਉਹ με η ητικαδικά και κομματάς και όμως διαθνήσεις συμμαχίες από αποκάλυψε ταχτερά ως κυριακές λικοφιλίες. μιλήσω για την ελληνική γεωπολιτική και τις τη σημασία του ευρωπαϊκού τέλους αυτή επιποτίνηση ਤੋਂ τη στις εθνικές αρχές από την πλευρά του ελληνικού και, και όχι να τίπολα, που θεωρώ στη του εθνικισμού και τη καπιταλιστική Απλά για το λόγο ο χρόνος ίστερός αυτό το Οκ. Okay. Γιατί η γεωπολιτική και προσωπική σημασία των διακρατικών σφανιών είναι αυτή που κάνει εν τέλει τι διάφορε μερίδε του ελληνικού κεφαλαίου και τα κομμάτια των εργαζομένων που εγράφουν τι να κρατήσουν να θα ή όχι για την παραμονή συνέα, στα καλύτερη στρατηγική διαχείριση τη κρίση και του ελληνικού καπιταλισμού. Επίση, στρατηγική του να ότι ο και η διαχείριση τη Απέναντι στον ροτοραντισμό, χωρί ρίξη μαζί του, ώστε να αξιοποιηθούν τα μέγιστα τα οφέλη μια πιο αυτοδυναμική εξωτερική πολιτική. Αλλά α περάσουμε τώρα στην άλλη αριστερά. Συμπεριλαμβανομένη στην ίστικη ΛΑΕ ω συνένωση του πιο πατριωτικού δυνάμεου του ΣΥΡΙΖΑ και τη ΑΝΤΑΡΣΙΑ. Αλλά και σε μια αξιολόγηση του αυτοαναπαριστάμενου ω καθαρού αντικαπιταλισμού τη ΑΝΤΑΡΣΙΑ. Η ΛΑΕ είναι ξεκάθαρα κατασμένη σε ένα πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότηση. Συμμαχία με του αναδινόμενου του της τη και τη Κίνα, με την έκτυη ε, παγενάδο, φτηνό νομίζω για μια ανταγωνιστική αγροτική οικονομία. Υποτίθεται τον Στην ουσία στα περισσότερη υποτίμηση εργασία παραγωγικότητα και η αξιοποίηση, πάλι η εθνική και είναι η πιο ουσιαστική τοχή του προγράμματο, αυτό προβάλλον ένα πιο άμεσο μοτίβο τη μια κρατικοποιημένη οικονομία, όμω θα συνεχίσει να λειτουργεί με το άρθρο τη παραγωγικό τη σε μια συνθήκη του συμμετοχή ανταγωνισμού με δυνάμεις δυνάμει, να ξεκινά καταρχήν από το της της του πολιτικού σε αυτό το σημείο, εδώ μπορούμε να σχολιάσουμε λίγο και την πιο καιροσκοπική γραμμή που ζημώθηκε στον ιδιολογικό σημαντισμό του ΣΥΡΙΖΑ Αυτή του κύκλου του Γιάννη Μηλιού. Η θέση ότι η ανατίμηση της εργατικής τάξης θα γίνει χωρίς να ξεκινάει στο κεφάλαιο, αλλά η σύγκρουση με αυτό θα γίνει με έναν διπλωματικό μηχανισμό παρατηταμένου οικονομικού πολέμου με την ΕΕ, στο εσωτερικό της, με στάσει πυρογόμενες στο ευρώ. Και αυτό υποτίθεται ότι είναι το αντιπαράδειγμα απέναντι στον οικονομισμό του ΣΥΡΙΖΑ και της ΛΑΕ. Όμως, πραγματική άγρια για την ειδική της ανάγκησης που όπου μια κυβέρνηση θα αποδίδει την υποτίμηση στους χένους τοκογλήφους παρέα με τους Έλληνες την Εκκλησία και την αριστερή εκδοχή του μηδιοργολαμικού συμπλέγματος. Θα υποσχείνει παροχές που δεν θα μπορεί να εκπληρώσει και να προσθένει κομμάτια της εργατικής τάξης στις εργατικές μερίδες και βαλαίου. Και τώρα θα περάσουμε στο μεγαλύτερο μύθο αυτής της περίοδου. Το περίθυμο τροσ Φυσικά αυτό δεν αναφέρεται πλέον στον τροσικισμό καθέαυτό ως ρεύμα, αλλά στον τροσικισμό ως το άλλο του σκανιτισμού. Σε μια ιδεολογικοποιημένη πλέον μορφή πολιτικής πάνης. Υποτίθεται... Ότι η μησύνη τοχή του στις συγκεκριμένε εκδηλώσει τη δημοκρατική ελληνική ενότητα, όπω του ή το όχι του νομοσχύσμα, είναι δικό μια δομματική εμπονή σε μια άμεση διαρκή επανάσταση που δεν αντιλαμβάνεται διάμεσα δημοκρατικά ατήματα και τον Είναι χαρακτηριστική ότι το είναι με το ευρώ ή ότι είναι και με την ΕΕ. Απλώ τα όρια των που καταγγέλει τον ΝΑΤΟ την πολεμική εξαρτησία, τα χωρικά είδατα και τον ενάριο χώρο τη Ελλάδα, παράγοντα την κακιά Τουρκία, που θεωρεί ότι μόνο το δικό του σοσιαλιστικό πρόγραμμα μπορεί να εξασφαλίσει τη ρήξη με την ΑΕΚ και τον ΝΑΤΟ. Το ίδιο άλλωστε είναι ένα βασικό πόλο που τρέχει στι ελληνικέ τάξει καθ' αυτό, στι αξίε τη πατρίδα, τη οικογένεια και τη αφηρημένη εργασία, ιδίω στον βαθμό το ίδιο συνδέεται με συγκεκριμένα καπιταλιστικά κεφάλαια. Το ερώτημα όμως για μένα είναι όμως πώς μπορεί να οργανωθεί καλύτερα και όπω συνειδητά ένα διεθνιστικό εσωτερικό μέσα στι χώρε τη Ευρώπη. Είναι έγω ο μεταγείο ή όχι. Οπότε καλύτερη συνεργασία, αλλά μέσα στι ζωσματικέ αντιστάσει σε κάθε σχουτασμό. Είναι προτερνικά σίγουρα Πώς οχι αναπτυχθεί καλυτερη συνεργασια αλλα μεσα στι ζωσματικε αντιστασει σε καθε ειναι προτεραιότητα σιγουρα η αναπτυξη τη σύνδεση στην ταξική και ανάμεσα με την πάλη, την άδεια συμπατριαρχία και στι θεολογικέ τη στι αυτοκινητοκρατικέ τη θεωρήσει, στον αυξανόμενο αντισημιτικό και αντιρωμά που ενισχύεται ευρωπαϊκέ χώρες, στη σύσκευα και για να είναι πραγματικά αποτελεσματική, εχμηρή και μια σωματόσυνη συνολική σε αυτά τα εξουσία, βασικό όρο για κάθε κίνημα και πολιτικό μόρφωμα, είναι να πρώτα και κύρια στο Συνάδειε στον ρατσισμό τη της μέσα σε αυτή, που στο ελληνικό πλαίσιο δεν είναι άλλοι την ελληνική. Όταν η συζήτηση όταν τοπίζεται από τη συγκρότηση του εσωτερικού εχθρού ενάντια στο ελληνικό κράτο, επαναστατική κατεύθυνση ενάντια σε αυτό, στο οποίο θα είναι η εξωτερική του πολιτική, δηλαδή αν θα ασκεί η καπιταλιστική αναδιάθρωση στι θέσει των κομματικών ή έξω από αυτή, συνεργαστεί με άλλα κράτη, είναι ένα εκτροχιασμό. Ένα εκτροχιασμό που προσανατολίζεται στι τάσει των αποκάτω και γκλομίζει το ανταγωνιστικό κίνημα σε ένα εθνικό επιβιωτισμό. Τέλος. Ε, είχε λίγο... Έχει σκεφτό. Όχι. Δεν Όχι, όχι, Ε, οκ. Ε, είναι το διότι μας, θέλεσαι, ο Ιωσίος. Πιέρετο. Ε, ε... Ε, να και από την άλλη, η εμπειρία. Νομίζω ότι είναι μόνο το ένα ούτε μόνο το άλλο για τις Ευρωπαϊκή Με την έννοια ότι μπορεί κανεί να αποκαλύψει το πόσο κακό πράγμα έχει και πόσο υπερεαλιστική είναι γενικώ, αλλά είναι πολύ διαφορετικό να το κάνει μετά από την ελληνική εμπειρία. Ε, και νομίζω συμμετρικά ότι. Ε, Μπορεί να βγάλει κανεί πολύ χρήσιμα και πρέπει να βγάλει πολύ χρήσιμα συμπεράσματα από ό,τι ζήσαμε ε, μέχρι και τον Ιούλιο του 2015, αλλά και ό,τι συνεχίζουμε. Ε, αλλά αν δεν μπορεί να τα εντάξει με έναν τρόπο στο τι είναι γενό, τι φέρει στο γενετικό της κώδικα γενό η Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι και πάλι ε, χάνει ένα μέρο τη συζήτηση. Ε, Προσπαθώντα να. Για να μην λέω τα δικά μου, να αναμετωπιστώ και λίγο με τα ερωτήματα που βάζει το, η διοργάνωση. Θέλω να πω καταρχά ότι δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει αριστερή υποστήριξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δί μετά την εμπειρία του καλοκαιριού. Ε, δεν το λέω αυτό σε μια προσπάθεια παροχή ε, πιστοποιητικών. Ε, λέω όμως ότι όταν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάμε για την Ευρώπη όπως κατάφερε να την ενώσει στο κεφάλαιο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ε, και ήδη ξέρουμε, ε, είναι ενδιαφέρον Διαφέρουσα μπροσούρα του Λένιν από το 15, από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε σχέση με το σύνθημα για τι Ενωμένε Πολιτείε τη Ευρώπη, όπου λέει ο Λένιν ότι καλό το σύνθημα, ακόμα καλύτερα να υπάρξει μια επαναστατική ανατροπή των ε, αυτοκρατοριών τη εποχή του. Το σημαντικότερο όμω είναι να δούμε ποιο είναι το οικονομικό περιεχόμενο αυτή τη Ένωση. Και λέει το ο Λένιν ότι αν το οικονομικό περιεχόμενο είναι καπιταλισμό, τότε αυτή η ενοποίηση είτε είναι, ανα, είτε είναι ανεφάρμοστη είτε αδύνατη είτε είναι αντιδραστική. Ε, ως προ το ανεφάρμοστη προφανώς δεν δικαιώνεται, ως προς το αντιδραστική έχει ένα ενδιαφέρον, κάτι που γράφει κάτι αρχήνια αργότερα ο Χάγκεκ, με τον Ραστιστάτσερ, όπου λέει ότι ο διακρατικός φεντεραλισμός, έτσι όμως ονομάζεται την ενοποίηση, είναι το πιο χρήσιμο εργαλείο, εάν θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι τα ειδικά συμφέροντα στην ολογία του Χάγκεκ, τα εργατικά κινήματα της εποχής του και τα μαζικά κινήματα αν θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι τα, μαζιά, τα ειδικά συμφέροντα δεν θα επιδρούν πάνω στην κρατική πολιτική γιατί αν την οικονομική πολιτική την ασκούν ομοσπονδίες αυτή η δυνατότητα επίδραση δεν υφίσταται δεν υπάρχει με μία έννοια ένα κέντρο επί το οποίο τέλο πάντων να ασκούν πίεση τα ειδικά συμφέροντα το εργατικό κίνημα ε... αυτός προς το εισαγωγικό πρώτο για το θεωρητικό τη υπόθεση, δεν το εξαντλώ, κάποιε νίκες μόνο για το πόσο το σκεφτόμαστε. Ε, ένα δεύτερο, γιατί ρωτάει διοργάνωση είναι αναπόφευκτη, η διαδικασία τη ενοποίηση ε, είναι αντικειμενική ακόμα περισσότερο. Μα έχει πει ο Πλατζά τη κοινωνική τράξη, ο καπιταλισμού, mm. ότι ο καπιταλιστικό τρόπο παραγωγή χαρακτηρίζεται από μία διπλή τάση, ε, οι δύο όψει τη οποία εκδηλώνονται και ξεπηλύονται με ταυτόχρονο τρόπο. Η πρώτη είναι να αναπαράγει τον καπιταλισμό σε έναν συγκεκριμένο κοινωνικό σχηματισμό για ιστορικού λόγου έναν εθνικό τέτοιο. Δεν είναι απαραίτητο ότι πάντα θα είναι έτσι εθνικό, δηλαδή. Η άλλη τάση είναι να ειδικά στο υπεριαλιστικό στάδιο και είναι εγγενή τάση το υπεριαλιστικό στάδιο να επεκτείνεται πολύ πέρα από τα όρια αυτού του κοινωνικού σχηματισμού και άρα από τη μία πλευρά. Η πρώτη στιγμή τη πολιτική κυριαρχία του αστυνομικού, του καπιταλισμού, είναι η στιγμή του εθνικού κράτου. Ε, η στιγμή του εθνικού κράτου όμω είναι η πρώτη, και άρα εν στο εμπειραλιστικό στάδιο μιλάμε για τάσει επέκταση, και άρα για μορφέ πολιτικής κυριαρχίας που ξεπερνά τα όρια του εθνικού κράτου. Ε, οι λόγοι για του οποίου συμβαίνει και το ένα και το άλλο, οι δύο αυτέ τάσει τέλο πάντων, είναι λόγοι όχι αντικειμενικοί και όχι αναπόφευκτοι, αλλά θα έλεγα κανεί ενδεχομενικοί. Με την έννοια ότι οι ιστορικοί εξαρτώνται από μια ορισμένη ισορροπία ε, δυνάμεων εντός του κοινωνικού σχηματισμού. Ε, και αυτό πάει να πει ότι δεν νοείται η Ευρωπαϊκή Ένωση ή όποιο σημείο τέλο πάντων ή όποιο επίπεδο της ολοκλήρωσής της ξεχωριστά από την ισορροπία ε, που φτιάχνουν οι αγώνες στο σημαντικό κάθε κοινωνικό σχηματισμού. Συνοψίζοντα τώρα αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νομίζω να κατανοηθεί ω συνισταμένη τριών παραγόντων: Καταρχά, του σημείου ισορροπία των αγώνων μέσα στου εθνικού σχηματισμού, που όμω επιδρούν στο τι είναι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα με άνισο τρόπο, αλλιώ επιδρά το δηλαδή, τι θα γίνει στη Γερμανία με του μισθού και τι συντάξει, αλλιώ επιδρά, αν και με ισχύει παραδείγματο πολλέ φορέ αυτό που θα γίνει στην Ελλάδα. Ε, άρα η, η πρώτη παράμετρος είναι αυτή τι γίνεται στους ιστορικών χωρών Ο δεύτερος παράγοντας η διακρατική ανταγωνισμή εγγενής στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ανταγωνισμή μεταξύ άνισων εθνικών στρατηγικών και ο τρίτος παράγοντα και τον ζούμε θα πω πιο, πιο μετά πράγματα που έχουν να κάνουν και με τη δική μας εμπειρία ε, χρειάζεται να σκέφτονται την Ευρωπαϊκή Ένωση και ανίσως προϊόν μεταξύ άλλων και των παρεμβάσεων των υπερεθνικών θεσμών, συνηθίσαμε να του λέμε, ε, οι οποίοι φροντίζουν για τη συνεργασία των ανταγωνιζόμενων στην περίπτωση τη ΕΕ, στην ΕΕ και την και Επιστήμη, κ. Καθεξή, θεσμοί που φροντίζουν για το κομμάτι τη συνεργασία μέσα στον ανταγωνισμό, με ποιο τρόπο, διασφαλίζοντα ότι η δυνατότητα επίβραση των αγώνων στο εσωτερικό των εθνικών κοινωνιών είναι όλο και λιγότερο δυνατή για το το πάει η Εάν βγαίνει δηλαδή ο ΣΥΔΙΑ στην Ελλάδα, καθήκον του θεσμού Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή Κομισιόν είναι να μονώσει όσο είναι δυνατόν την επίδραση που έχει η πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα στο πώ πάει γενικά το πράγμα στην Ευρώπη. Ε, από άλλη προοπτική θα έλεγε κανεί, καθήκον των θεσμών αυτών είναι να εξαλείψουν οποιαδήποτε δυνατότητα επίδραση των όποιων ψυχμάτων λαϊκή κυριαρχία έχουν επιβιώσει στο που παει γενικα το πραγμα στην ευρωπη απο αλλη προοπτικη θα ελεγε κανει καθηκον των θεσμων αυτων ειναι να εξαλειψουν οποιαδηποτε δυνατοτητα επιδραση των οποιων ψυχματων λαϊκής κυριαρχια εχουν επιβιωσει στο επιπεδο του θεσμικού κράτου. Δείχνει το ελληνικό παράδειγμα, αλλά το ελληνικό παράδειγμα δεν είναι το μόνο, ότι αυτοί οι θεσμοί έχουν αποδειχθεί περισσότερο από επαρκεί ακριβώ για να θωρακίσουν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Όχι μόνο απέναντι στι προσπάθειε ριζικών μετασχηματισμών και ενδεχομένω να μην ήταν και τελείω ριζικοί μετασχηματισμοί που ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ακόμα και στι πιο μετριοπαθεί ή τι πιο ασήμαντε αποκλήσει από δημοσιονομικού κανόνε. Και δεν το λέω τυχαία. Πρόσφατα θα είδατε ότι η Κομισιόν απειλεί με ποινή στην Ισπανία και την Πορτογαλία, προπολιτική αλλαγή εκεί, διότι παρέμπησαν του κανόνε δημοσιονομική προσαρμογή τη Κομισιόν. Διακεντρεύοντα βεβαίω αν πληρώσουν την ποινή που απειλείται να πληρώσουν, να εκτραχυνθούν, να βγουν εκτό πορεία ακόμα περισσότερο. Νομίζω ότι η ελληνική περίπτωση πρόσφερε αρκετά παραδείγματα αυτή τη παρεμβατικότητα των θεσμών στην κατεύθυνση που περιγράφω. Ε, ήταν η απόρριψη των ελληνικών ομολόγων πέντε μέρε μετά που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, υποχρεώνοντα την ελληνική κυβέρνηση να πέσει έναν δανεισμό πολύ ακριβότερο για να εξυπηρετήσει τι ανάγκε τη. Ε, το δεύτερο και πιο μεγάλο πράγμα ήταν η απόφαση τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μην αυξήσει την χρηματοδότηση των τραπεζών, οδηγώντα στο Capital Control, που ήταν η κατεξοχήν παρέμβαση πολιτική ενό δημοψηφίσματο. Ε, μετά το δημοψήφισμα, οι καθυστερήσει τη χρηματοδότηση για το προσφυγικό για να κλείσει η πρώτη αξιολόγηση. Σα έχουμε υποσχεθεί θα σα δώσουμε στο προσφυγικό λεφτά, δεν σας θα τα δίνουμε. Κλείστε την πρώτη αξιολόγηση και τα υπεσχημένα μετά. Ε, αλλά και του εκβιασμού ότι η Ελλάδα θα τεθεί εκτό έγκαι, εάν δεν συμμορφωθεί προ τι υποδείξει ε, να θωρακίσει έντονα τα σύνορά τη απέναντι στου πρόσφυγε. Έχοντα πει τώρα αυτά τα κακά. Τα λέω για να πω το εξή: Ότι βρισκόμαστε σε μια εκρηκτική αντίφαση μετά το καλοκαίρι. Ότι σήμερα εξακολουθούμε να μην μπορούμε να σκεφτούμε την οποιαδήποτε κοινωνική αλλαγή παρά μόνο με όρου κινημάτων αντικαπιταλιστικών ή άλλων και κυβερνήσεων αντινοφιλελεύθερων ή άλλων. Και την ίδια στιγμή έχουμε την εμπειρία πια που δεν μπορούμε να την παραβλέψουμε ότι οι κυβερνήσει, τα κινήματα αυτά είναι κραδασμοί. Στου οποίου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα ε, να απορροφά και να, να, να εξυπηρετεί. Ε, η δεύτερη ανάλογα εκρηκτική αντίθεση είναι ότι μετά για την εμπειρία του Ιούδα, τουλάχιστον για ό,τι δεν θέλει να κάνει, το κράτο ψάρι, είναι κατανοητό ότι για να ασκηθεί μια ε, πολιτική στον αντίποδα τη εσωτερική υποτίμηση, το ευρώ δεν είναι, είναι νόμισμα, είναι πρόγραμμα συνηθισμένο, ταυτισμένο με την εσωτερική υποτίμηση. Για να ασκηθεί λοιπόν μια πολιτική μπέζων δυνάμεων τη εργασία για του ανέργου και για του ανέργου όχι θυσιάζοντα θέσει σταθερή απασχόληση για να κάνουμε θέσει επισφαλή και να πούμε μειώνοντα την ενεργεία, επί τη ουσία να ενισχύσουμε θέσει των εργαζομένων, ε, χρειάζεται καταφανώ. Χρειάζονται βαθμοί νομισματική κυριαρχία, δεν είναι υποτιμήσει. Ε, και την ίδια στιγμή έχουμε την εμπειρία ήδη από το καλοκαίρι που άλλο κύκλο αντίφαση που την κάνει ότι κανένα, κανένα παράδειγμα, καμιά απόπειρα τέλο πάντων ανάκτηση βαθμών νομισματική εθνική κυριαρχία ε, δεν μπορεί να αφαιθεί από του θεσμού ε, στην τύχη του και να πούν οι θεσμοί ότι θέλουν να ψάξετε κάπου αλλιώ. Εσεί ορίστε κάτι του και θα είστε ε, απερίσπαστοι. Ε, στην πραγματικότητα, αν είδαμε κάτι από του καλοκαιριού, ήταν ακριβώ η δυνατότητα, ένα ρεπερτόριο τη Ευρω... της Ένωσης να καταστήσει αδύοτη την προοπτική της εξόδου και άρα το γεγονό ότι είμαστε υποκλωμένοι να σκεφτούμε τι κάνει κάνει τι κάνει μια αριστερά όταν ο στόχος είτε γενικά του κυριακού κύκλων είτε ενό μέρου του κυριακού κύκλων δεν είναι το Brexit δεν είναι η έξοδος αλλά είναι ακριβώς το να καταστεί αδύοτη κοινωνικά, οικονομικά ή αλλιώς το να καταστεί η έξοδος έχουμε λοιπόν από τη μία το όριο ότι δεν είναι συμβατή με το πλαίσιο τη Ευρωζώνη. Όχι μια αριστερή κυβέρνηση, όχι μια δημοφιλελεύθερη. Τον αποκλείδη δημοσιονομικά κυβέρνηση τη Ισπανία, αυτό ούτε καν εκεί. Και έχουμε από την άλλη, το, ε, στον αντίποτα τέλο πάντων, το γεγονό ότι ακόμα και να θέλει να κάνει άλλα πράγματα και ο μηχανισμό, ο υπαρκό τη Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι σήμερα, αλλά και διάφορα ρεπερτόρια που ανακαλύπτονται και ο τελευταίο είναι ο κόφτη. Ο μηχανισμό έκτακτη ανάγκη που φαίνεται ότι θα χρησιμοποιηθεί τι επόμενε μέρε, ε, φαίνεται ότι είναι τέτοια η δυνατότητά του να προσδέουν τι ευρωπαϊκέ οικονομίε στο μηχανισμό του χρέου, διονύζοντα μια λογική εποπτείας και οικονομική εμπειρία, τέτοια δυνατότητα που είναι μάλλον αστείο να θεωρούμε ότι αν είμαστε καλύτερο παραγωγιστέ του πόσο κακή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δυνατόν να υπερβούμε το όριο που μας στο πλαίσιο μιας συζήτησης που γίνεται καιρό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ως, όχι στο την όμορφη που μιλάω, αλλά η ομάδα στην οποία συμμετέχουν η δικτύωση, για τη δημοσπαστική αριστερά, σκέφτεται, σκεφτόμαστε, ότι είναι απολύτως αναγκαία μια ευρία σύσκεψη, μια ευρία συνδιάσκεψη των δυνάμεων καταρχάς τη ε, αντιπολιτευόμενης αριστερά ε, Θεωρούμε δηλαδή ότι υπάρχει διαίρεση με τις δυνάμεις που στηρίζουν την κυβέρνηση και με τις δυνάμεις που είναι απέναντι και στη βάση της διαχωριστικής ζωής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θεωρούμε δηλαδή ότι μπορεί να συζητήσει καν στρατηγικά σήμερα με δυνάμεις που θεωρούν την Ευρωπαϊκή Ένωση το ξεστατισμένο διεθνιστικό όνειρο στο όνομα του τι μπορεί να γίνει αν διαλυθεί ε, υπάρχουν κάποια ντόμινο εξόδου. Θεωρούμε ανακείο λοιπόν το να συζητήσουν δυνάμεις που καταλαβαίνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ω διακύβευμα ως διαχωριστική γραμμή, να συζητήσουν πάνω στο τι θα σημαίνει, ποιοι θα ήταν οι όροι ε, ανάκτηση όχι μόλις της νομισματικής κυριαρχίας, αλλά να σκεφτούμε το εξής. Να σκεφτούμε πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά να σκεφτούμε πέρα τον καπιταλισμό. Ένα και ο Τίμπετ είχε κάποια στιγμή ότι το να, σκεφτεί, να σκεφτούν εκατομμύρια άνθρωποι τη ζωή πέρα από τον καπιταλισμό είναι πιο δύσκολο και από το να σκεφτούν ακόμα ε, το τέλο του κόσμου. Δηλαδή θεωρεί ότι είναι πιο εύκολο πούμε, να σκεφτεί ένα κόσμο που δεν υπάρχει και δεν θέλει παρουσία, παρά να σκεφτεί πέρα από αυτό. Είναι ομόλογο και νομίζω αυτό ζήσαμε το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δεν δηλαδή, ζήσαμε μια κατάσταση στην οποία ο Σύριο δεν είχε δουλέψει αρκετά ιδεολογικά, προπαγανδιστικά τη θέση ότι. Μέχρι στην Ευρωζώνη δεν υπήρχε. Σε επέδοση συνεδρίου μια χαρά δεν υπήρχε βούληψη. Εάν ανατρέξει κανεί από ενδιαφέρον μια αποβίση ω τι θέσει mm. τι συνεδριακέ, τουλάχιστον mm. το 12, δεν υπήρχε μία που να έλεγε ότι εντάξει, λέγαμε ότι η λιτότητα μπορεί να ασχεθεί με στην Ευρωζώνη. Δεν είμαι σίγουρο ότι το λέγαμε καλά. Αλλά, το αλλά ποτέ δεν λέγαμε ότι όταν επιλέξει μια αριστερή κυβέρνηση ένα άλλο δρόμο, θα τη σπούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πάω και κάτω. Λέγαμε αντίθετα ότι θα υπάρξει ένα ντόμινο εκβιασμό απέναντι στου οποίου θα έπρεπε μια κυβέρνηση να είναι έτοιμη ε, και να είναι έτοιμη να αναλάβει το κόστο του τι θα πει να σου κάνει το βίο αβίωτο. Δηλαδή, παλί σου προκειμένου να μην πα άλλο δρόμο και να κάνει το άλλο παράδειγμα. Αυτό δεν είναι μια ιδεολογική μόνο προετοιμασία. Έχει χαρακτηριστικά ιδεολογικά. Είναι μια πολιτική προετοιμασία. Είναι πώ φτιάχνουν δηλαδή, το πολιτικό υποκείμενο που είναι έτοιμο να αναλάβει τη ρήξη με ό,τι σημαίνει να αναλάβει τη ρήξη. Είναι βεβαίω και μια οικονομική προετοιμασία, μια προετοιμασία με όρου ισχύω, με την έννοια ότι η διαπραγμάτευση δεν είναι α πούμε λογικά επιχειρήματα και ω λογικοί άνθρωποι θα βγάλουμε λογικά συμπεράσματα όλοι μαζί. Είναι σαν σαν σαν με εργαλείο, με όχημα, με μέσο και ρευστότητα, και αυτό είναι ισχύ από πλευρά των θεσμών. Και είναι ή θα έπρεπε να είναι με όρου τη ελληνική πλευρά, καταλαβαίνω το μέρο τη απειλή και απέναντι στην ισχύ που μου προτάσετε, αντιτάσσω εξίσου ισχύ. Όχι αντιτάσσω επιχειρήματα, όχι αντιτάσσω προπαγάνδα. Γιατί yeah. σε αυτό είμαστε αρκετά καλοί το yeah. Λέω λοιπόν ότι με όρους στρατηγικού σχεδιασμού yeah. απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πραγματικού όμω, ενό πραγματικού σχεδίου και όχι προπαγανδιστικού, το πολύ κρίσιμο είναι να δούμε τι προποθέσει που στη χώρα μα, όπω είπε πριν, καταρχά, γιατί εκεί παίζετε πρώτα, δεν παίζετε μόνο, παίζετε πρώτα. Ε, Πώ λοιπόν στη χώρα μα θα είναι εφικτό να σκεφτούμε. Καλύτερα τη ζωή μετά τον καπιταλισμό και πιο εύκολα τέλο πάντων από ό,τι θα μπορούσαμε να σκεφτούμε το τέλο του κόσμου. Αυτό πρακτικά σημαίνει πώς ελέγχεις, πώς ασκείς έλεγχο επί των χρηματορών, Πώ ασκεί έλεγχο στους δημόσιου προπολογισμού και με αυτή την έννοια ένα εγχείρημα αριστερή κυβέρνηση μπορεί να απέτυχε κατά τη γνώμη μα, αλλά δεν έχει τελειώσει συζήτηση γι' αυτό εσάει. Ε, πώ ασκείς έλεγχο στι πιστώσει, πώ ασκεί έλεγχο στι εισαγωγέ. Πρόκειται για απαιτητική κατάσταση, ενδεχομένω για πρωτότυπο εγχείρημα στον βαθμό που είχαμε θυστεί και θεωρούσαμε ότι προπαγανδιστικά είναι περισσότερο και θέματα άποψη περισσότερο τα ζητήματα τη πολιτική αλλαγή. Είχαμε τι καλύτερε απόψει, αλλά φάνηκε την κρίσιμη στιγμή ότι δεν φτάνει να έχει μια καλή άποψη. Χρειάζεται δηλαδή να έχει και άλλα πράγματα πίσω. Και νομίζω ότι σήμερα με πραγματικού όρου και ε, ένα τέτοιο παράδειγμα στη μικροκλίμακα δεν εξαμπλεί το πρόβλημα είναι το City Plaza στην Αθήνα, το πώς δηλαδή απαντάς σε ένα πραγματικό πρόβλημα, όχι προπαραδοστικά, αλλά φτιάχνοντας τη συνθήκη, πούμε, που καλύπτει ανάγκες, πώς τέλος πάντων μπορείς να απολαμπλασιάζεις τέτοιους παραδείγματα, δείχνοντας ότι είναι εφικτό να σκεφτούμε για τον καπιταλισμό. Ευχαριστούμε πολύ, Μαστέλλη. Ε, στο... <χω> Λοιπόν, και εγώ ευχαριστώ του Πλατύποδες που με κάλεσαν να συμμετάσχω σε θα Η τη Οι είναι μια ομάδα ίσως η μοναδική που κάνει αυτό το Ιδιαίτερο είδο παράλληλων μονο, μονολόγων, το οποίο είναι πολύ παραγωγικό πρώτον, αλλά δεύτερον κάνει και reading groups που δεν κάνει κανένα άλλο σε αυτή την πόλη τουλάχιστον και αυτό είναι μια παράδοση που έρχεται από πολύ μακριά και ε, αυτή την παράδοση, σε αυτή την παράδοση είναι πιστή η ομάδα αυτή και γι' αυτό αισθάνομαι πάντοτε πολύ ευτυχή όταν βρισκόμαστε σε τέτοιε ε, συζητήσει να ανταλλάξουμε τι απόψει μα γιατί υπάρχει μια. Ε, πιστότητα και μια συνέπεια στο τι σημαίνει, ε, διαβάζω τι σημαίνει, αναλύω, τι σημαίνει σκέφτομαι με βάση τα κείμενα ε, και η δικιά μου συνεισφορά θα ήθελα να την εφερώσω σε ένα πλατύποδα που είναι Πεν Παλ, είναι φίλος μου άγνωστο άγνωστος, σε ένα πλατύποδα του Βερολίνου ο οποίος είναι ο Άλεξ Κονοπόλσκι Λοιπόν, ε, ε, η δική μου ανάλυση είναι μια ανάλυση η οποία δεν έχει τον λόγο της στρατηγικής. Οι δύο προηγούμενες πολύ ενδιαφέρουσες με τις οποίες μπορώ να συζητήσω αλλά όχι τόσο εύκολα ήταν ένας λόγος περιστρατηγικής. Πάρα πολύ χρήσιμε, αλλά ο δικός μου λόγος δεν ξέρω πώ θα, θα, θα, μια μια, θα υπάρξει μια συμβατότητα. Ο δικό μου λόγος δεν θα, έχει, ε, ε, δεν θα είναι ε, ε, περιστρατηγικής ούτε θα είναι μια ανάλυση στρατηγικής. Ε, αντιθέτως, είναι ένα λόγο σε αυτό που είπε ο Δημοσταίνης να σκεφτούμε, να σκεφτούμε πέρα από την δεδομένη κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό, ο τίτλος θα μπορούσε να ήταν η Ευρώπη ως μέθοδος. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι ε, όπω γνωρίζουμε όλοι και έχουμε κάνει την απαραίτητη αυτή διάκριση, άλλο Ευρώπη, Ευρωπαϊκό χώρο, ιδεώδη, παράδοση, ε, πολιτική και άλλο Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά κάποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μηχανισμό αυτού του πράγματο, ο μηχανισμό αυτού του χώρου, ο οποίο είναι ένα χώρο μέσα στον οποίο υπάρχουν διαπάλλε, συγκρούσει, πολιτικέ κτλ, κτλ. Θα ήθελα λοιπόν να προσεγγίσω το ερώτημα μια αριστερή τοποθέτηση όσον αφορά την Ευρωπαϊκή. Ένωση με ευφυτερία δύο γραμμέ θέσεων. Η πρώτη σειρά θέσεων αφορά το τι είναι μια ολοκλήρωση και σε αυτό θα είμαι πάρα πολύ υπερηφητικό και η δεύτερη σειρά θέσεων όσον αφορά το ζήτημα τη ισχύω. Το θέμα τη ισχύω το περιλαμβάνεται σε έναν λόγο περί στρατηγική όπω ακούσατε και όπω γνωρίζουμε, αλλά εγώ θέλω να το πιάσω με έναν διαφορετικό τρόπο. Λοιπόν, όσον αφορά το μοντέλο ολοκλήρωση, μιλάμε ότι δεν υπήρξε άλλο παράδειγμα ολοκλήρωσης εκτός από το παράδειγμα στο οποίο ήμασταν μάρτυρες και το οποίο ίσως πιθανά να βρίσκεται στο συγκλονιστικό τέλος του που ήταν η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι ίσως η μοναδική υπαρκτή παγκοσμιο, παγκοσμιοποίηση. Πώς λέγαμε παλιά υπαρκτός Σοσιαλισμό και εννοούσαμε τη Ένωση. Έτσι για μένα η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση ήταν η μοναδική Λοιπόν, ε, και Αντιλαμβάνουμε μια ολοκλήρωση με την έννοια της integration δηλαδή το ότι φτιάχνουμε ένα όλο ενσωματώντας μέρη με αυτή την έννοια έτσι, integration, η ενσωμάτωση σε δύο επίπεδα στο οριζόντιο επίπεδο η ολοκλήρωση για μένα είναι δύο πράγματα μία πλειάδα σχέσεων σε ένα οριζόντιο επίπεδο όπου και αναπτύσσονται σχέσεις μεταξύ των μελών αν θέλετε να το αναπαραστήσουμε μεταξύ μελών, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θέλετε να το αναπαραστήσουμε μεταξύ μελών ατόμων μιας κοινωνίας, μπορείτε να, να πάρετε οποιοδήποτε παράδειγμα και με αυτόν τον τρόπο, γι' αυτό λέει ο μέθοδος, μπορούμε να πηγαίνουμε είτε από τη συζήτηση των διεθνών σχέσεων, είτε στη συγκρότηση μιας κοινωνίας, στη συγκρότηση ενός κοινωνικού δεσμού μιας κοινωνικής σχέσης. Είναι η ίδια η μέθοδος λοιπόν, ε, Αυτό που υπάρχουν τα άτομα Στο οριζόντιο επίπεδο Οι ομάδες, οι μάζες κρα... οι, οι, οι, οι, οι, οι, οι, οι τάξεις Βρίσκονται σε μια μη γραμμική σχέση Φτιάχονται σχέσεις μη γραμμικές Σε αυτό το οριζόντιο επίπεδο Επιδρούν ο καθένα τον άλλον σε μια ολοκλήρωση, όχι σε ένα έθνο κράτο. Σε μια ολοκλήρωση επιδρούν ο καθένα τον τρόπο του άλλου και όχι στην άμεση επίδραση στον χαρακτήρα, στον εαυτό, στον τρόπο, στο, στο, στο, στο, στο ίδιο, στην ίδια του καθενό, αλλά στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Άρα είναι μια διεκτυακή λειτουργία. Και, τέτορ, και τρίτον, ότι όλε οι δράσει αλληλεπιδρούν μεταξύ του και οι μεν τροποποιούν τι δε και τροποποιούνται. Στο δεύτερο, στον κάθετο άξονα, που είναι κυρίως μια ολοκληρωσία, είναι μια, ε, ο σχηματισμό ενός όλου, εκεί υπάρχουν πράγματι ε, περιπτώσεις όπου το όλο φτιάχνεται με τρόπο κλειστό, με τρόπο ε, οργαν, με τύπο του οργανικού όλου, όπως είναι ένας οργανισμός, όπου τα μέρη του είναι όλα μέρη ενός συστήματος, το στομάχι, το κυκλοφορικό και τα λοιπά. έτσι Η έννοια του οργανικού όλου, όπου τα μέρη λειτουργούν μέσα σαν σύστημα, αλλά το όλο σύστημα αυτό είναι κλειστό. Δεν έχει άλλε δυνατότητε να αυτομετασχηματιστεί σε νέε μορφέ. Ε, ενώ η ολοκλήρωση, και χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Ένα όλον το οποίο φτιάχνεται και τα τμήματα, τα μέρη του σε άλλα σημεία μπορεί να είναι όλον σε άλλα σημεία μπορεί να είναι μέρη. Αυτό που είναι μέρο εδώ, σε, σε κάποια άλλη φάση μπορεί να είναι όλο. Αυτό είναι μια αναδιατύπωση της παλιάς μεταξιστικής θέσης που μόλις είμαστε ο, ο, ο Δήμος ότι ε, μπορεί να υπάρξει ε, μια συμπίκνωση ταξικής πάλης στην Ελλάδα και τα αποτελέσματα αυτήν τις συμπίκνωσης τη πολιτική να είναι πολύ πιο αδύναμα από ό,τι παρέμβως χάρη στην Πορτογαλία ή στην Ισπανία ή στη Γερμανία. Υπάρχει δηλαδή όχι απλώς η, άνυση, η ανισότητα στα αποτελέσματα των δράσεων και των σχέσεων, αλλά και το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν ολοκληρώσεις ή να δημιουργούνται όλα και μορφές σε ένα μέρος και αυτό που είναι μέρος σήμερα να είναι αργότερα όλων. Λοιπόν, αυτό το δεύτερο σημαίνει ότι το όλον φτιάχνεται, διελύεται, αλλά και καταστρέφεται και ξαναφτιάχνεται. Αυτή η παρατήρηση είναι πάρα πολύ σημαντική, δεν ξέρω να γίνεται κατανοητό, διότι ε, αυτό στο οποίο εγώ θα ήθελα να κάνω κριτική είναι η λογική του τέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρωπαϊκού χώρου, αλλά με την έννοια του τέλους που συνήθω εννοούν στις ημέρας μας ως απόλυτο τέλος, ω αρμαγεδόνα. Νομίζω ότι αυτό είναι μια μη ληστική τοποθέτηση, μια μη θέση και αν θέλουμε να αποφύγουμε τέτοιες, τέτοιες αντιλήψεις απόλυτης αποδυνάμωσης του κράτους απόλυτης αποδυνάμωσης των, των μαζών, των ατόμων, των υποκειμένων και καταστροφή, απλώς και μόνο καταστροφή που κατά τη γνώμη μου είναι ατροχαστικό που κυριαρχεί στους λόγου μετά την ελληνική εμπειρία Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το αποφύγουμε και για να το αποφύγουμε πρέπει να, συ, να συλλάβουμε την Ένωση σαν ανοιχτή ολοκλήρωση τόσο σε οριζόντιο επίπεδο όσο και σε κάθετο. Ιδάλλως, δεν υπάρχει μετασημετισμός και υπάρχει μόνο διάλυση και καταστροφή. Ελπίζω να έχει γίνει κατανοητή αυτή η βασική προποθεση και πρέπει στο θέμα της ισχύω. Στο θέμα της ισχύως, Υπάρχει μια πολύ μεγάλη παράδοση στον μαξισμό, την οποία η οποία κατά τη γνώμη μου έχει πάρα πολύ μεγάλο πλούτο, αλλά αυτή είναι τη στιγμή για μένα έχει, θέτει ένα ορισμένο εμπόδιο να μπορούμε να συλλάβουμε τι σημερινέ εξελίξει. Δεν υπάρχει μαξιστής και εγώ ίδιο να το σκέφτομαι έτσι, που να μην αντιλαμβάνουμε την έννοια τη ισχύω με τον παραδοσιακό ελληνιστικό τρόπο που επιπονούσε ε, και το απόσπασμα που διάβασε ο Δημοσέντ. Δηλαδή ότι ισχύει είναι μια απλή επιβολή ενό μέρου απέναντι ανάλογα. Το μοντέλο το οποίο εγώ θα ήθελα να, ε, ε, να, να, κατά να προτείνω είναι μια έννοια τη σύνθητη ισχύω. Και νομίζω ότι μόνο μέσα στο μοντέλο μια ολοκλήρωση ε, μπορούμε να σκεφτούμε μια έννοια τη σύνθητη ισχύω, την οποία θα εξηγήσω μετά. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν θα είχα καμία αντίδραση για το τι συμβαίνει στο επίπεδο του κράτου με όσα αναφέρθηκαν προηγουμένω και συμφωνώ στην περιγραφή. Και αν μπορούμε να ορίσουμε το ευρωπαϊκό κράτο ότι είναι το σύνολο αυτών των τυπικών και άτυπων μορφών. Όπω είναι η Ευρωπαϊκή η, η Κομισιόν, όπω είναι το Eurogroup, είναι άτυπη μορφή. Η Κομισιόν είναι τυπική μορφή, νόμιμη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όλο το σύνολο αυτών των μηχανισμών φτιάχνουν το Ευρωπαϊκό Κράτο, το οποίο λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο που περιγράφηκε προηγουμένω, τον αυταρχικό, τον τρόπο αυτόν, τον, με, με τη βία, με τον εξαναγκασμό κτλ. κτλ. Πρόκειται για μια νέα μορφή κυριαρχία, κατά τη γνώμη μου, δείκτει αδυναμίε. Των κυρίαρχων τάξεων, του νεοφιλελευθερισμού, τη ελίτ, του κεφαλαίου κτλ. κτλ. Αυτή η, η, η, η μετατόπιση σε αυτήν την βάνευση μορφή που ζήσαμε το προηγούμενο καλοκαίρι είναι ένδειξη αδυναμίας των κυρίαρχων τάξεων και κρίση ηγεμονίας. Αυτό είναι το βασικό σημείο που τουλάχιστον πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει με συμβατότητα και επικοινωνία αυτών που λέω με όσα ακούγονται ε, από του ε, συνομιλητέ μου. Και η κρίση ηγεμονία που υπάρχει δεν θα είναι, δεν θα έχει κάποια αξία αν δεν φανταστούμε και αν δεν δεχτούμε ότι εκτό από αυτήν την δομή, από αυτήν την βαθμίδα του κυρίαρχου ευρωπαϊκού κράτου, υπάρχει και μέσα στον ίδιο χώρο, τον ευρωπαϊκό, και η βαθμίδα από τα κάτω. Η βαθμίδα των, των κινήσεων των πολιτών, των κινήσεων των ομάδων, των μαζών, τα κινήματα κτλ. Αυτή όμω είναι μια βαθμίδα για την οποία δεν μπορούμε να μιλήσουμε με τον ίδιο τρόπο γιατί, όσον αφορά το θέμα τη ισχύω. Στο κράτο έχουμε Gewalt, ή όπω γνωρίζουν γερμανικά, αλλά από τα κάτω, των πολιτών που υψάνας που τα λέγαμε στα γαλλικά ισχύ, απλή ισχύ. υπάρχει μεγάλη διαφορά αυτό είναι το όριο του μραξισμού αυτό είναι το όλο του μαξιμό όσον αφορά την έννοια τη ισχύω και τη εξουσία. Συνεπώ, θεωρώ απαραίτητο να διακρίνουμε τα δύο αυτά επίπεδα και από τη στιγμή που διακρίνουμε αυτή είναι την έννοια τη ισχύω, η οποία είναι μια σύνθετη σχέση που φτιάχνεται καθώ φτιάχνονται οι ομάδε, οι κινήσει, οι αντιδράσει, οι δράσει, και επίση αποδυ... ενδυναμώνεται και αποδυναμώνεται. Άρα, αμέσω μιλάμε για μια διαλεκτική σχέση. Πρέπει να επαναφέρουμε μια διαλεκτική σχέση το... τη ισχύω και τη κρατική εξουσία για να μπορέσουμε να είμαστε κάπω πιο ρεαλισμένοι. Ευχαριστές θα το έλεγα εγώ και κατά τη γνώμη και λίγο πιο αισιόδοξη. Μισό λεπτά λεπτάκι να το επιτρέπετε να πάω λίγο νεράκι. Λοιπόν, με αυτήν την έννοια... Πρέπει πάντοτε να φανταζόμαστε την αντίδραση στο, στον ευρωπαϊκό χώρο ότι υπάρχει μια διαπάλυση στο εσωτερικό αυτού του χώρου. Για μένα δεν υπάρχει έξω. Διότι η, η, η, η, τα χαρακτηριστικά των ολοκληρώσεων που σα περιέψα νωρίτερα και ειδικά η δεύτερη, που ότι μέσα στην ολοκλήρωση έχουμε, την, έχουμε έναν ενιαίο χώρο στον οποίο στην υπάρχουν δύο αντίθετε δυνάμει, σημαίνει ότι ό,τι παίζεται για μένα είναι στο εσωτερικό αυτού του χώρου. Συνεπώ, δεν μπορώ να εγκαλούμαι ω υποκείμενο ηθικά και να απαντήσω ναι ή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια πολιτική θέση αυτή που σα διατυπώνω, αλλά εγώ δεν μπορώ να απαντήσω ναι ή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε το 80 που μα έβαλε ο Καραμίνη μέσα και ήμουν μέλο μια οργάνωση που είχε ακριβώ αυτή την πολιτική θέση, ούτε τώρα το 2016. Μπορώ μετά το ελληνικό παράδειγμα και την οδυνηρή αυτή εμπειρία να οδηγηθώ πάλι τώρα αντίστροφα στο έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι είναι παραγωγική η απλή αυτή η απάντηση. Διότι για να απαντήσω έτσι, σημαίνει ότι εγκαλούμε σχεδόν ηθικολογικά σε μια ερώτηση που με επιβάλλει κάποιος άλλος ισχυρότερος από μένα. Αυτό το πράγμα μου δίνει ε, ίσω το δικαίωμα να απαντήσω στα ερωτήματα που θέτεται με έναν τρόπο πλάγιο και διαγώνιο. Με αυτή την έννοια, η βασική μου τοποθέτηση που εισάγω είναι ότι μέσα και εναντίον. Δεν υπάρχει έξω από μια ολοκλήρωση. Αυτό δεν σημαίνει πειθαναγκασμό, δεν σημαίνει υποταγή, δεν σημαίνει τίποτα. Ό,τι έχουμε να αντισταθούμε, ό,τι έχουμε να παλέψουμε, ό,τι έχουμε να δημιουργήσουμε και να επινοήσουμε ω πολιτική είναι μέσα σε αυτόν τον ενιαίο χώρο. Με, μαζί με τα κινήματα του ομάδα, με όλες τις μορφές τη ταξικής πάλης εναντιούν αυτού του αυταρχικού και βάναψου μηχανισμού που έχει γευάλτ αλλά οι, οι δυνάμεις της πολιτικής έχουν ισχύ και δύναμη πολιτική Λοιπόν ε, τώρα θα ήθελα να εισάγω την εξής παρατηρήση όσον αφορά τη σκέψη πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρα από την Ευρώπη. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με μια μικρή ιστορική νεοδρομία αν κάναμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι προϊόν του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου. Και αυτό έγινε από το, το, τον τρόπο και τις συμφωνίε που υπήρξαν το 1945 έως το 1947, μέχρι και το 1957 ε, οι μεταπολεμικές ισορροπίες καθόρισαν την, τον τρόπο της ε, ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το 1989 υπήρξε μία, με την πτώση του, του Τίκους υπήρξε μια επιβεβαίωση ε, του οράματος της ολοκλήρωσης υπό μια έννοια και ταυτόχρονα η αρχή μιας καταστροφικής διαχείρισης της ολοκλήρωσης από τους ευθύνους του ΣΥΛΙΤ, με την γνωστή ε, νεοφιλελεύθερη διαμόρφωση που ακολούθησε από το Μάεστρο κτλ. Δεν νομίζω να έχουμε σε αυτό το σημείο καμία διαφωνία. Το 2008 όμως ήταν το τρίτο κομβικό σημείο ιστορικά, ε, η εμφάνιση της οικονομικής κρίσης, της παγκόσμια, και ε, η περιπλοκή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με αφορμή την οικονομική κρίση στο ειδικό σημείο που λέγεται Ελλάδα τοπικά, πολιτικά, χρονικά συμπυκνώθηκαν όλες οι αντιφάσεις για ένα χρονικό διάστημα ε, δεν ξέρω αν, αν πλέον συμπυκνώνανται εκεί μετά τα ορισμένα γεγονότα ε, λοιπόν, μετά την οικονομική κρίση του 2008 η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον νεφαλιλάστο τρόπο που διαμορφώνονταν άρχισε να προσεγγίζει ένα σημείο μη αντιστροφή. είναι αυτό που λένε όλοι βαδίζει προς το τέλος τη. αυτή όμως η ιστορική αναδρομή μας δείχνει ότι παρά την γενική εντύπωση ότι μετά την πτώση του κομμουνισμού ο κόσμο κατευθυνόταν προ ένα παγκόσμιο σύστημα με πλοηγό την αγορά, η οικονομική κρίση του 8 επαναφέρει τα έθνη κράτη ω καθοριστικού παράγοντες τη διεθνού πολιτική ισχυρίζοντα. Ο Μαζάουερ, ο Τόνι Τζουν και τα λοιπά, ειδικά στο Ευρώπη μετά τον πόλεμο, λένε ότι θα έπρεπε να καταλάβουμε ότι η πολιτική παραμένει εθνική ακόμη και όταν τα οικονομικά είναι παγκοσμιοποιημένα. Είναι η επιστροφή του γεωπολιτικού ανταγωνισμού στην Ευρώπη, η ενίσχυση των διμερών σχέσεων. Αυτές οι σχέσεις έχουν αρχίσει να παρακάμπτουν τις μεταπολεμικές πολυμερείς δομές, όπως η Ατλαντική Συμμαχία λοιπόν, που υπήρχαν για πάνω από έξι δεκαετίες και οργάνων της ευρωπαϊκής πολιτικής. Η επιστροφή της Κίνας, οι δημοσιονομικές κρίσεις και γενικά η μετάβαση από την γεωπολιτική στην γεωστρατηγική. Για μένα όμως αυτό το σημείο της γεωστρατηγικής που χρησιμοποίησε, μάλλον γεωπολιτική είπε και ο σύντροφος Τόνη στην πρώτη του εισήγηση Για μένα δεν είναι πάρα πολύ πρόσφορο, δεν είναι πρόσφορο έδαφος για να σκεφτούμε τι υπάρχει μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια συνεχή εναλλαγή των ολοκληρώσεων Και αυτό μπορώ να το στηρίξω στο γεγονός ότι Θέλω να το στηρίξω στο γεγονό ότι το βασικό πρόβλημα και η βασική αντίθεση που βρίσκω σήμερα είναι ότι ενώ παραμένουν τα προβλήματα πολύπλοκα και περίπλοκα απ' την άλλη αναδύεται μια σκέψη που επιζητεί την, απλο... την απλότητα και την απλοϊκότητα και σε αυτό ανταποκρίνεται η παράσταση ότι στι μέρε μας τα πράγματα με τη γεωστρατηγική με την γεωπολιτική είναι πάλι μία συντογονισμός εθνών κρατών. Εγώ αυτό δεν το πιστεύω και νομίζω ότι. Θέλω να βάλω ένα τελευταίο σημείο, Γιώργο. Εντάξει, ότι η εξήγηση αυτή τη περιπλοκότητας μαζί με μια απλοϊκότητα είναι που πρέπει να ξεπεράσουμε. Και εδώ είναι το πρόβλημα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε ολοκλήρωση, ακόμα και η ίδια τη σήμερα τη ιστορικής περίοδου, είναι το γεγονό ότι γίνεται παγκοσμιοποίηση χωρί να υπάρχει ένα καθολικό ιδεώδες. Γίνεται παγκοσμιοποίηση χωρί να υπάρχει ένα όραμα. Γίνεται Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση χωρί να υπάρχει ένα όραμα. Η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση ήταν η μόνη που διέπονταν από ένα όρεμα, από ένα ιδεώδε κανονικοποίηση και πειθαρχία, δηλαδή συγκρότηση των υποκειμένων. Πρέπει να υπάρχει κατά τη γνώμη μου πάντοτε μια υπερκείμενη βαθμίδα αναφορά, ένα κοινό ορίζοντα προς ανατολισμού και κατασκευή εικόνων παραστάσεων, μια βαθμίδα φαντασία στην οποία όλα όσα συμβαίνουν, οι αλληλεπιδράσει σε οριζόντιο επίπεδο να επιτρέπουν μια ισορροπία στην εύθραστη διαδικασία συγκρότηση και διάλυση των υποκειμένων. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο είναι πάντοτε απαραίτητη μια Ολοκλήρωση. Συνεπώς ολο, το θέμα της ολοκλήρωσης είναι η απάντηση η ιστορική απάντηση στο ζήτημα ότι για να προχωρήσουμε πρέπει να έχουμε μια κοινή παράσταση σε μια ανταδεδομένη εποχή μια κοινή παράσταση όλων όχι, τι πιστεύω εγώ για την ιστορία και τι πιστεύει ο δημοσίευση προδάτω και η άλλη συντροφή, αλλά μια κοινή παράσταση είναι η μόνη πιθανότητα να δοθεί από διαδικασίε ολοκλήρωση. Καταλαβαίνετε, γιατί συνεχίζουμε να υπερασπίζουμε μια ολοκλήρωση, παρότι η ιστορική τη μορφή και ο μηχανισμό τη αποδείχθηκε έλλω βάνασο, καταπιστικό κτλ. Με αυτή την έννοια δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει τέλο με ολοκλήρωση ή υπάρχει τέλο, αλλά με την έννοια τη επανέναρση τη και του μετασχηματισμού τη. Και διατιράτε το δικαίωμα στην μετέπειτα συζήτηση ζήτηση να επεξηγήσω με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό. Η τελική θέση όμως είναι ότι το πλεονέκτημα μιας ολοκλήρωση εκτός από το προηγούμενο είναι ότι κινούμαστε στο διεθνικό πεδίο και όχι στο εθνικό. Είναι το σημείο, όχι απλώ αναπτύσσονται οι ταξικοί και έχουν καλύτερη τύχη, αλλά είναι το στοιχείο του κομμουνισμού. Ο τόπο του κομμουνισμού δεν είναι το εθνοκράτο, δεν είναι το έθνο, δεν είναι το διεθνέ πεδίο. Είναι το ανάμεσα στα κράτη-έθνη, το ανάμεσα στα άτομα και που μόνο μια ολοκλήρωση, ένα χώρο έχει αυτό το στοιχείο του ανάμεσα. Διότι λοιπόν, εκεί στο ανάμεσα υπάρχει ή το κεφάλαιο, όπω πολύ σωστά είπαν οι σύντροφοι, ή η πολιτική. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα με το transnational να εγγραφούμε σε αυτό το ανάμεσα άμεσα, υπερασπιζόμενοι τη δυνατότητα τη πολιτικής ενάντια του κεφαλαίου. Πάντως έξω δεν υπάρχει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μιχάλη. Ε... Να ευχαριστήσω και εγώ του οργανωτέ τον Πλατήποδα, για αυτή την, την πρόσκληση και την ευκαιρία να συζητήσουμε για το θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ξεκινήσουμε με μερικές αυτηριακές διαπιστώσεις μετά και την εμπειρία της κρίσης και του Τρίτου Μνημονίου. Το πρώτο είναι ότι κάθε αγωνιστική διεκδίκηση που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, στα μνημονιακά μέτρα, για να υπερασπιστούμε δικαιώματα και ελευθερίε τη κοινωνική και εργαζόμενη πλειοψηφία, σκοντάφτει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του θεσμού τη, τι συμφωνίε και τι οδηγίε που διέπουν τη λειτουργία τη και τι ε, στρατηγικέ επιλογέ, έτσι όπω αποτυπώνονται στα διάφορα κείμενά τη, ε, τα οποία βγαίνουν κατά καιρού στην επικαιρότητα. Πάρτε, για παράδειγμα, τον κόφτη, ο οποίο είναι δεσπόζει τη δημόσια συζήτηση αυτές τις μέρες δεν είναι ένα μέτρο το οποίο απλά προέκυψε από κάποια συμφωνία που έγινε τι προηγούμενε μέρες έχει αποκαλυφθεί ότι είναι ένα μέτρο το οποίο προβλέπεται από νομοθετική ρύθμιση του 2014 ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση και βασίζεται στην οδηγία 85 του 2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον κανονισμό 472 του 2013 επίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν δηλαδή μια δέσμευση της χώρας για να ε, συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία το που θα πάνε οι δαπάνες της υγείας για παράδειγμα και το αν θα αφορούν προσλήψεις αν θα αφορούν τη λειτουργία των νοσοκομείων σε όφελος ε, αυτών που τα έχουν ανάγκη σκοντάφτει επίσης σε τέτοιου είδου ας πούμε ρυθμίσεις το αν θα γίνουν προσλήψεις στο δημόσιο τομέα γενικά ή αν θα γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού Επίσης έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εργασιακές σχέσεις, εάν ε, για παράδειγμα τα προγράμματα αντιμετώπισης ή εντός αντιμετώπιση αντιμετώπισης ανεργίας θα είναι με πεντάμινα προγράμματα, ληξιπρόθεσμα και θα μιλάνε για οφελούμενος και εργαζόμενος, έχει να κάνει επίσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ύψος των συντάξεων, ο βασικό μισθό στον ιδιωτικό τομέα και Πίσω από τα ασφικτικά όρια τα οποία βλέπουμε στη μνημονιακή πολιτική, θα δούμε τη συμφωνία για το ευρώ, του κανονισμού προανάφερα και μια σειρά από άλλα ε, κομμάτια ας πούμε, του πλαισίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερο στοιχείο. Το μνημόνιο το ίδιο, και τα τρία μάλλον μνημόνια, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, από τι κυβερνήσει Πασόκ, Πασόκ Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, εφαρμόζονται και περιγράφονται μέσα του θεσμού και τι συμφωνίε της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιμέρους θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οικός προϊόντο το ευρώ και ούτω κατεξής. Είναι χαρακτηριστικό ότι πέρυσι μετά το δημοψήφισμα όταν ε, Υπήρξε η πολύ μεγάλη πίεση προ την ελληνική κυβέρνηση για να υπογράψει το τρίτο μνημόνιο. Η διαδικασία που θα ακολουθούνταν, εάν δεν υποχωρούσε η ελληνική κυβέρνηση, μετά την περίφημη 18η διαπραγμάτευση, ήταν σύνοδο κορυφή τη Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι ε, κάποιο όργανο τη Ευρωζώνης. Ένα τρίτο στοιχείο είναι, το οποίο θα πρέπει να το ιεραρχήσουμε πολύ ψηλά, ότι η συμμετοχή τη Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ότι αύριο θα βρεθούμε στα δίχτυα τη Διατλαντική Συμφωνία, TTIP, όπω είναι γνωστή, η οποία με σαφή, με σαφή τρόπο σε προτεραιότητα τις ανάγκες των πολυεθνικών και σε, δεύτερο, και σε δεύτερη μοίρα, τριτεύουσα μοίρα, εάν το βάζει απέναντι με σε σαφή τρόπο τα δικαιώματα, ε, τα δημοκρατικά δικαιώματα, τα, δικαιώματα τα, τα ανθρώπινα, τα εργασιακά, την προστασία του περιβάλλοντο, ε, του όποιου δημοκρατικού θεσμού, ό,τι έχει απομείνει εν πάση περιπτώσει από τη δημοκρατική διαδικασία στη σύγχρονη κοινωνία. Ένα τέταρτο στοιχείο είναι ε, ε, ότι εάν δούμε την έκρηξη του προσφυγικού και την αντιμετώπιση την οποία έχει το, αναδεικνύεται η ίδια η φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα κυρίως από τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας όπου βλέπουμε ένα μηχανισμό ο οποίος είναι υπεριαλιστικός, ρατσιστικός και εχθρικώς δεν αναγνωρίζει δηλαδή σε ανθρώπους τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι πράγματα πρωτοφανή για την Ευρώπη μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο όμως είμαστε αναγκασμένοι να τα ζήσουμε και να τα αντιμετωπίσουμε. Και αυτό α πούμε σημαίνει μια συγκεκριμένη τοποθέτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υπόθεση του δημοψηφίσματος Τη πορεία προ την επέσχυτη συμφωνία που οδήγησε στο τρίτο μνημόνιο, το οποίο είναι το σκληρότερο κατά τη γνώμη μα. Γιατί σκληρότερο, γιατί προϋποθέτει μεταξύ άλλων και την εφαρμογή του, και του πρώτου και του δεύτερου, και φυσικά όλα αυτά γίνονται στην πλάτη μια κοινωνία η οποία έχει υποφέρει ήδη πάρα πολύ. Όλα αυτά πέρα από τα πολιτικά συμπεράσματα τα οποία μπορούμε να βγάλουμε για την κυβέρνηση, το χαρακτήρα τη κτλ, κτλ., θα πρέπει να τα συνδέσουμε και με το. Με αυτό που το προηγούμενο διάστημα, με έναν εφημισμό, περιγραφόταν σαν δημοκρατικό έλλειμμα, το οποίο φέρνει στο μυαλό μα ένα θεσμό ο οποίο γενικά είναι δημοκρατικό, αλλά έχει προβλήματα, ε, και στην πραγματικότητα είναι, είναι, είναι αυτό που ζούμε και είναι η οικονομική διακυβέρνηση, το καθιστώ τη Επιτροπή, το οποίο περιγράφηκε το Δημοσθένη πριν, όπου η, με μια σειρά από μηχανισμού η προτεραιότητα τη κερδοφορία του κεφαλαίου καταγράφεται σαν με έναν απόλυτο τρόπο. Πέρα και μακριά από το τι θα μπορούσε ας πούμε, να είναι η βούληση μια κοινωνία. Και αυτό φάνηκε και στο δημοψήφισμα και φαίνεται και από μια σειρά δηλώσει διαφόρων παραγόντων. Έχω πρόχειρη εδώ πέρα μια γιατί μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Του Σόιμπλε το 2011, όταν πρωτομπαίναμε σε αυτή την, το καθεστώ επιτροπή και στην Ελλάδα και αλλού, ουσιαστικά διέπει όλη την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχε δηλώσει λοιπόν ο Σόιμπλε σε μια γερμανική εφημερίδα ότι τα, τα μνημόνια στην Ελλάδα είναι για πολλού επώδυνα αλλά πάντα είναι καλύτερα από το να τερθεί σε κίνδυνο η ακαιρεότητα της Ευρωζώνης, η οποία Ευρωζώνη λειτουργεί και αποδίδει κέρδη στον κόσμο του κεφαλαίου, φυσικά σε βάρος των ελευθεριών και των δικαιωμάτων των ευρωπαϊκών λαών και κοινωνιών. Ένα δεύτερο στοιχείο πέρα από της διαπιστώσει για το τρίτο μνημόνιο και το δημοψήφισμα είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα είδος απολογισμού της συμμετοχής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, παλιότερα υπήρχαν διάφορα ιδεολογήματα οποία στηρίζανε το ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή παλιότερα ακόμα στην ΕΟΚ. Δηλαδή, η σύγκληση των οικονομιών, η κοινωνική σύγκληση. Η μεγάλη αγορά που θα ανοίξει για την ελληνική οικονομία και θα μπορέσει έτσι να αποδώσει σε οικονομική ισχύ, θέσεις το άνοδο του βιωτικού επίπεδου κτλ. Η διασφάλιση της δημοκρατίας στη χώρα. Η θωράκιση απέναντι σε κινδύνους πολεμικούς, σε μια ταραγμένη περιοχή όπως είναι η Ανατολική Μεσόγειος, τα Μαλκάνια κτλ. Σε όλα αυτά θα μπορούσε να πει κανεί ότι υπήρχε μια τραγική διάψευση. Δεν μπαίνω εδώ αναλυτικά, αν θέλετε τον να το τούμε. Και στη συζήτηση, εδώ να κρατήσουμε όμως ότι αυτό που θεωρήθηκε ως βασικό εργαλείο για την κοινωνική σύγκληση, ότι θα πάμε πιο κοντά στα δικαιώματα και στο επίπεδο ζωής των ευρωπαϊκών λαών, των δύπικων ευρωπαϊκών λαών μάλλον, ήταν τα λεγόμενα πακέτα. Έτσι. Τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα τα οποία χρηματοδότησαν τη μεταστροφή της κοινή γνώμης υπέρ της ΕΟΚ στη δεκαετία του 80, ας μην ξεχνάμε ότι στις βουλευτικέ εκλογές του 81 τυπικά τα κόμματα που λέγανε το ΕΟΚΕΝΑΤΟ στο ίδιο συνδικάτο έξω από την ΕΟΚΤΟ μονοπωλίων κτλ πήραν γύρω στο 60%. Κάτι έγινε για να αλλάξει αυτό στην πορεία. Τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα παίξανε ένα τεράστιο ρόλο. Μετά ήρθαν τα τρία ε, πακέτα Delors, ε, όπω το λέγανε τον άλλον, τα κοινωτικά πλαίσια στήριξη επισήμως, μετά ήρθανε τα ΕΣΠΑ όλα αυτά δεν είναι απλά λεφτά τα οποία δόθηκαν στην ελληνική κοινωνία είτε γιατί την είχε μεγάλη ανάγκη το ευρωπαϊκό κεφάλαιο είτε γιατί οι Έλληνες ήταν και μπορούσαν να τα παίρνουν και να τα κάνουν ας πούμε ό,τι θέλουν είτε νοσοκομεία είτε ξέρω εγώ καλή ζωή στο χωριό έτσι ξέρετε όλοι τους μύθους για τους αγρότες που με τα ευρωπαϊκά κονδύλια ζήσαν ζωή χαρισάμενη Συνήθω τα ευρωπαϊκά προγράμματα και ειδικά τα ΕΣΠΑ χρηματοδοτούν ε, Πολιτικέ με πολύ αυστηρό τρόπο αξιολόγηση για το πού θα πάνε τα χρήματα. Και με, μεγάλο, με μεγάλη αυστηρότητα ε, αξιολογούν βήμα-βήμα το πώ εφαρμόζεται η συγκεκριμένη πολιτική και έχουν μέσα ε, συγκεκριμένη κατεύθυνση νεοφιλελεύθερο χαρακτήρα. Όπω για παράδειγμα το ότι δεν θα απασχολείται μόνιμο προσωπικό. Δεν είναι ότι οι αναπληρωτέ, δηλαδή μερικέ χιλιάδε εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συνήθω αναπληρώνουν τον εαυτό του, γιατί κάθε προσλαμβάνονται, προσλαμβάνονται μέσω ΕΣΠΑ. Έτσι είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο αυτό το πράγμα. Ένα τρίτο βασικό στοιχείο της αποψή μα είναι ότι κάθε πολιτική πρόταση η οποία έχει στόχο την κοινωνική απελευθέρωση προϋποθέτει την τοποθέτηση ενάντια στη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το πέρα κωδικά να πω μερικά στοιχεία έτσι, σε έναν αντίλογο πούμε, ο οποίο μπορεί να ακουστεί για αυτή την θέση το πρώτο είναι ότι το να είσαι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι οξοδρόμηση αυτό σημαίνει ότι ε, ζητάει κάποιος να γυρίσουμε στην Ελλάδα το 1979 ή 81 όταν έγινε η πλήρης ένταξη όπως και το να πει κανεί όχι στην ιδιωτικόποίηση των νοσοκομείων δεν σημαίνει να υπερασπιστούμε το δημόσιο νοσοκομείο που έχει φακελάκι, ράντζο δεν έχει προσωπικό κτλ κτλ αλλά σημαίνει υπεράσπιση Τη δημόσια υγεία, γιατί όλοι ξέρουμε ότι αν ιδιωτικοποιηθεί, χάνεται πλήρω τη δυνατότητα τη κοινωνία να υπερασπιστεί αυτό το αγαθό, έτσι και το να ξεφύγουμε από αυτά που προσπάθησα να περιγράψω κάπω, προποθέτει τη ρήξη και την έξοδο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι εθνικιστική επιλογή. Διότι το να είναι κανεί διεθνιστή ή το να γίνονται αγώνε με διεθνιστικά χαρακτηριστικά, να επικοινωνούμε ε, με μαχόμενε κοινωνικέ δυνάμει από άλλε χώρε, να έχουμε κοινέ ιδέε, να έχουμε ανοιχτό διάλογο, να βάζουμε κοινού στόχου. Να βλέπουμε το κοινό αντίπαλο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα, αυτό θα πρέπει να γίνεται μόνο μέσα από χώρε οι οποίε συμμετέχουν είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε σε κάποιο είδου άλλη καπιταλιστική ολοκλήρωση. Θυμίζω εδώ, έτσι, πιο κοντά στην δική μα εμπειρία, ότι το 2003 υπήρξε ένα παγκόσμιο κίνημα ενάντια στον πόλεμο στο Ιράκ, το οποίο είχε χώρε μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Βόρεια Αφρική, στη Μέση Ανατολή, στη Λατινική Αμερική, στι και ούτω καθεξή περίπου σε όλο τον κόσμο. Έτσι, 15 Φλεβάρι του 2003, αν η και στη Θεσσαλονίκη είχαμε κάνει με μια φοβερή ποικιλία ας πούμε, πολιτικών ρευμάτων μια μεγάλη διαδήλωση η οποία πραγματικά είχε ήταν πολιτικό γεγονός και αυτό έγινε στις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου στις πέντε υπήρους ας πούμε, αυτού του πλανήτη. Δεν ήταν απαραίτητη δηλαδή η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε είναι απαραίτητο να έχει κανεί μια οπτική ότι έξοδο τη Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ε, το όνειρο μια ε, χώρα η οποία μόνη τη θα βρει τη λύση για την κοινωνική επιμερία σε αντίθεση ας πούμε, με μια λογική εθνικιστική ε, ή εθνικοπατριωτική ε, ε, αντίληψη περί ανάπτυξη η οποία θα μα δώσει λύσει στα προβλήματα πούμε, που αντιμετωπίζει η κοινωνική πλειοψηφία. Ε, Επίση δεν είναι το τέλο τη διεκδίκηση μια άλλη κοινωνία. Είναι προπόθεση. Είναι προπόθεση. Προφανώ το να βγει κανεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σημαίνει ότι προσέγγισε το σοσιαλισμό, τον κομμουνισμό, κάποια απελευθερωτική ουτοπία άλλη μορφή όπω και αν περιγράφεται, αλλά είναι προϋπόθεση Διότι μέσα, μέσα από τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση δικαιώματα και ελευθερίες σίγουρα θα αλέπονται για την κερδοφορία του κεφαλαίου. Φέρνει σε κρίση τη στρατηγική του κεφαλαίου η ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανοίγει το δρόμο και ανοίγει και τον ορίζοντα, τον κοινωνικό των δυνάμεων που μπορούν πούμε, να παλέψουν για μια άλλη κοινωνία. Δεν θα πρέπει να μας διαφέρει ότι η τοποθέτησή μας για την Ευρωπαϊκή εκείνος, δεν μπορεί να γίνει αποθέσεις γενικά εθνικής ε, ανεξαρτησίας. Αυτό είναι στοιχείο του λεγόμενο ευρωσκεπτικισμού όπου αν θέλω να το δούμε ειδικά στην Ελλάδα, έχει να κάνει με μια αντίληψη η οποία κυρίω να επαναδιαπραγματευτεί τη σχέση τη χώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση παρά να αυτή σε μια ρήξη στο όνομα α πούμε κάποιων δικαιωμάτων τη Εθνική Ανταξαρχία ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο α πούμε, έχει μια ποσοτική α πούμε, τοποθέτηση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μια άποψη η οποία έρχεται από θέση αντικαπιταλιστική, αντιεθνικιστική, διεθνιστική, εργατική και έχει να ορίζει. Α πούμε, κοινωνική απελευθέρωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα μηχανισμό ε, ο οποίο φτιάχτηκε να εξυπηρετήσει την άξονα τάξη στην Ευρώπη. Α μην ξεχνάμε ότι ο πρόδρομο τη είναι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα. <κυκυκλή> το όνομα λέει πάρα πολλά. Συνδέεται άμεσα με τι ε, επιλογέ του κεφαλαίου στη Δυτική Ευρώπη στα πλαίσια του ψυχρού πολέμου. Έχει δηλαδή και το στοιχείο τη ε, αντίθεση απέναντι στον, ε, στα, στα τότε πρώτα του υπαρκτού σοσιαλισμού. Και γι' αυτό συνδέθηκε πάρα πολύ στρατηγικά σε συμμαχία με, με τι ΗΠΑ. Εξού και η Δυτικο-Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προσπάθεια να στρατιωτικοποιηθεί που συναντούσε διάφορε αντιδράσει είτε από το, από το λαϊκό κίνημα είτε και από τι αστικέ τάξεις που ήταν μεγαλύτερα περιθώρια ευελιξία απέναντι στι ΗΠΑ. Πάντως είναι γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταφέρνει και προσφέρει μια συμμαχία ζωή η οποία γίνεται πολύ πιο σημαντική στι μέρε τη καπιταλιστική κρίση, ε, στην αστική τάξη ανά την Ευρώπη προφανώς δεν συμμετέχουν όλοι ισότιμα δύσκολα μπορεί να πει κανεί ότι η αστική τάξη στον ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό έχει το ίδιο ειδικό βάρος με αυτήν στον γερμανικό κοινωνικό σχηματισμό αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί κανείς να, να μην δει ότι συμμαχούν μια χαρά και είναι πώς να το πούμε, μια σχέση και ολοκλήρως και η ηγεμονία θα έλεγα όπου εξασφαλίζουν το βασικό την, μια δύναμη πυρό η οποία αντιαφισβή ήταν πολύ μεγάλη απέναντι στις λαϊκές τάξεις, εργατική τάξη, στην κοινωνική πλειοψηφία η οποία θα μπορούσε να βρεθεί αντίπαλος ας πούμε, σε μια ε, ε, ριζοσπαστική εξέλιξη των πραγμάτων ας μην ξεχνάμε το εξής στα πρώτα χρόνια του μνημονίου όταν είχαν εξεφτυλιστεί τα ιδεολογήματα, οι πολιτικοί φορείς, οι πολιτικοί εκπρόσωποι ε, της μνημονιακής, του, του παλιού χρεοκοπημένου πολιτικού σκηνικού, Δημοκρατία Πασό, ειδικά το Πασό, η τελευταία απαντήρα που απέμεινε στο στρατόπεδο της αστικής τάξης ήταν ο ευρωπαϊσμός. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι το βασικό σύνθημα όλων αυτών που είχαν χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας στους ε, όταν κήκαν στο δημοψήφισμα να εγκαθιστούν το ναι, το ναι σε τι, σε ένα μνημόνιο, ήταν το μένουμε Ευρώπη. Εγώ. Και ε, ε, θα κλείσω εδώ πέρα, ναι, για να μην είναι τρομερότερο και έχουμε χρόνο για τη συζήτηση. Ωραία. Ε, ε, έχουμε ξεπεράσει εδώ το πρωί του πρώινου μήνε αυτή. Θα ήθελα ε, να, να, να κάνουμε δευτερολογία, αλλά να μείνουμε πολύ αυστηρά σε ουσιαστικά μία μεταποθέτηση μικρή, γύρω στα δύο λεπτά, αν αυτό βέβαια είναι. Όλο είναι ευκολό, γιατί όσο δεν θα έχουμε χρόνο για αντιβέντα. Θα ε, πρώτα να βοηθήσουμε την ίδια σειρά, για ευκολία. Πρέπει να έχεις κάτι. Ούχι, ούχι. Δύο μικρέ παρατηρήσει. Καταρχήν, συγκριτικά με αυτήν την αφήγηση ότι για την επίθεση του μετανάστε εκπίνεται καθεαυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σαφέ ότι από τι αρχέ 90, του 1990 το ελληνικό κράτο ακολουθεί μαζική δολοφονική πολιτική απέναντι στου μετανάστε. Δηλαδή, τα πτώματα στα σύνορα ήταν τεράστιο ο Η Υποτίμηση των ευρωπαϊκών το ίδιο. Ε, ο... Το να αναδύεται αυτό σε έναν υπερκρατικό μηχανισμό είναι κάτι που μεταφέρει πάρα πολύ και απομακρύνει το πρόβλημα τον ελληνικό ρατσισμό και τον τρόπο με τον οποίο έχει ασκηθεί. Αν το πούμε στο τώρα, αυτό έχει η καταγερνήση των παγιών με τον πιο πολύ συγκεκριμένο τρόπο. να γιατί ακριβώς ο όρνητο κράτος, α πούμε. Δεν άνοιξε ποτέ τα χερσαία σύνορα, κατηγορείται γειτονικά κάτω των τελετών χερσαίων, ενώ έχει κάνει το ίδιο. Και κάνει μια ολόκληρη πίσμα πιο από τη θάλασσα, κερδοσκοπία, υποτίμηση, που πάλι ο τίποτα Δηλαδή, μαζί, τα και τα προσθέσει τα ταυτόχρονα τον εαυτό του πορεία τη Δεν κάνει δηλαδή. Και όταν το αυτό δεν το βάζει, κατα... αυτό πρώτη του πώ περιμένει να το ερώτημα είναι, το, το, το δεύτερο που πει, δηλαδή είναι ακριβώς στην Ένωση, Όντως, πραγματικά, εγώ δεν πιστεύω ότι η συμμαχία κάποιων συγκεκριμένων κρατών μπορεί να αποτελέσει ένα όρθιο για επανάσταση είναι κάτι Το ερώτημα είναι το εξή όμως. Ε, η διώξηση του κοινωνικού τρόπο όντως προκαλεί χρήση και της Όμως, όταν να αφορά την Ευρωπαϊκή ένωση, και το το και φάλαιο, δηλαδή τώρα σε παραδείγματα. Ε, οικονομικών δόμων. Δηλαδή παρατός το λέγουμε τον να σε το ελληνικά και να το μαζί με την επιχειρήση στο πρόβλημα και μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να λέει θα, πώς θα ο Βλέπουμε δηλαδή ότι όταν δεν υπάρχει ξεκάθαρη σύγκρουση καταρχήν με το εθνικό κεφάλαιο της χώρας, και με την εξαρτήτη της εναλλακτικής πολιτικής που μπορεί να ακολουθήσει ανεξάρτητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η κατακαιρματισμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί κάτι σαν μια όμορφη ψύχρα την οποία ξεφυμαίνεται ο κοινωνικός ανταγωνισμός. Ένα αντίπολο εκτόνως το, το υπέρ-το κατά στην εθνή κατεύθυνση. Οπότε, το άλλο κατευθυνση το εχει με τα όρια... Πραγματικά μιας σωματικής πολιτικής είναι η τα ωραία τους λογολογικού σήμερα. Πραγματικά δεν έχουμε κανένα παράδειγμα αυτή τη στιγμή του καπιταλισμού που να λειτουργεί με όρους λιτότητας που να χρειάζεται τη λιτότητα. Δεν έχει <σχ> Ότι δεν έχουμε κανένα παράδειγμα μιας οικονομίας όπου η αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης αυτή τη στιγμή να, συμβα... να ενισχύεται και να συμβαδίζει με την αναπαραγωγή του κεφαλαίου όπως είναι για χρο... κάποιες δεκαετίες παλαιότερα. Ε, ο αποκλεισμός του μεγαλύτερου σχετικής δυνάμψης είναι ο κανόνας ή κάτι καπιταλιστικός. Είναι ακόμα και σε αναλλακτικά του μορφόματα, ακόμα και σε δυο κρατιστικά μοντέλα. Παραδεινούμε δηλαδή ότι η, η, η, η ουτοπία και η, η, η, η ειδοτέλος της λιτότητας αποτελεί και αυτή μία φούσκα η οποία ακριβώς ξεκινάει το ζήτημα του πώς θα αντιμετωπίσουμε τα θετικά, την αυτοδοσία, τις σχέσεις εξουσίας από την κοινωνία και την διαδοσία που θα δημιουργηθούν για τα αιτήματα. <συσκόλεια> δηλαδή, η ουτοπία δηλαδή, ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια καλύτερη χρηματοδότηση και να υπάρξει μια βευθύουσα <συσκόλεια> ε, απαραγωγή συγκεκριτικής δύναμης ε, και ταυτόχρονα ν, ν, ν, ν, ν, ν, ν, ν, να διατηρηθεί ο νόμος της αξίας, η αφήρημένη εργασία και όλα αυτά. Δεν δε, δε, δε θέλω να υπάρχει καλύτερο αντιπαράγημα. Αλλά δεν θα το απαντήσω Δεν θα το δείω σαν αρμήματα προς η ερεύνηση Καταρχήν αυτό, τέλειος Έτσι στο καλοκύριο Όταν υπήρχαν η συζήτηση Με το δημοψήφισμα Πρέπει ο Σύριζας να μείνει η κυβέρνηση Και να εφαρμόζει το τρίτο μνημόνιο Ή να κάνει κάτι άλλο Υπήρξε μια συζήτηση Στο πλαίσιο του κόμματος Που έλεγε ένα κομμάτι Ότι η πλευρά που ήθελε ρήξη από την άνοιξη και που έλεγε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί κανέναν έντιμο συμβιβασμό ας πούμε, ή αν δεν έχει συμφωνία, άμα δεν είσαι έτοιμο και αν δεν προετοιμάζει μια κατάσταση στήριξη, έλεγε αυτή η άποψη ότι αυτή η πλευρά, εμεί αν θέλετε, ε, ότι έχει κάποια σύνδρομα ή κάποιε αυταπάτε εθνικό ρηξιακού απομονωτισμού και ότι εν πάση περιπτώσει δεν καταλαβαίνει ότι το πεδίο πρέπει να παραμένει το ευρωπαϊκό. Παρά τα όσα. Ότι δηλαδή ακόμα για να υπάρξει ένα συμβιβασμό επώδυνο όπω ήταν το, το Μνημόνιο, ε, αυτό που κρατούσε την ελληνική αριστερά και οποιονδήποτε άλλον τέλο πάντων προσέβλεπε ό,τι τι έκανε ο Σύριζα στην Ευρώπη, ε, ο μόνο τρόπο να μείνει το παράδειγμα ανοιχτό θα ήταν να μείνουμε ακόμα και έτσι. Ε, νομίζω ότι σήμερα, νομίζω μάλλον ότι εκείνη η συζήτηση που είναι πολύ ουρέ βλέπει κανεί ακόμα και σήμερα. Αναγνώριζε κάτι που το έλεγε ο Τόνι και που νομίζω όμως ότι από όλου μπαίνει εδώ. Ότι δηλαδή ακόμα και αν όλοι καταλαβαίνουμε ότι είτε εντό είτε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση καπιταλισμό υπάρχει, και πολύ σκληρό καπιταλισμό γιατί είμαστε στην κρίση και η μόνη δυνατότητα να ξεπεραστεί αυτή η κρίση είναι αυτή που πάντα ξέραμε, οι πίεση μισθών, δαπανών κλπ. Ε... Ενώ κανεί, όλοι καταλαβαίνουμε λοιπόν, ότι δεν είναι επαρκή καμία εθνική στρατηγική προκειμένου. Αν αντιμετωπιστεί αυτό που είναι να αντιμετωπιστεί, όλοι καταλαβαίνουν ότι αν η Ελλάδα πάει πίσω και γίνει μέρο του προβλήματο και όχι μέρο τη λύση, πάει δηλαδή στο απέναντι κοινωνικό στρατόπεδο εφαρμόζοντα ένα πρόγραμμα σαν το μνημόνιο. Αν η Γαλλία τώρα με το νοείτε που πάει πίσω και τελικά επιβληθεί η εργατική νομοθεσία με το προεδρικό διάταγμα, με τα χαρακτηριστικά που έχει. Αν η Ισπανία προσχωρήσει, σε άλλο παράδειγμα, ή δεν δικαιώσει τι όποιε ελπίδε συνδέονται μαζί τη. Αν η Πορτογαλία, αν αν μια σειρά από εθνικέ καταστάσει, με πρωταγωνιστική δύναμη την αριστερά χάσουν την προθετική δύναμη μεταφερόμενε στο άλλο στρατόπεδο, στην πραγματικότητα δυναμίζει πάρα πολύ οποιοδήποτε ισχυρισμό ότι η αριστερά μπορεί να είναι αδύναμη αλλαγή Ευρώπη. Ε, στην πραγματικότητα δηλαδή αποδυναμώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ακριβώ λόγω τη αποστοχώρηση εθνικό, ε, αποδυναμώνεται η όποια δυνατότητα τη αριστερά να είναι ο άλλο πόλο, ο πόλο τη αντίσταση του εναλλακτικού παραδείγματο. Είπε ο Γιώργο πριν ότι θα έπρεπε να γίνει κάποια στιγμή μια αποτίμηση τι έχει κερδίσει ή τι έχει χάσει η χώρα συμμετέχοντα στην ΕΕ και την Ευρωζώνη. Ε, για τον ελληνικό αστισμό, υπάρχει στον απολογισμό, ε, υπάρχουν πολλά μείον. Πολλά δηλαδή διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας με την είσοδο τη Ευρωζώνη, την ένταξή τη στην Ευρωζώνη ε, επιδεινώθηκαν και τα μεγέθη γίνανε 300 χιλιόμετρα. Αυτό που δεν διανοείται παρά τον κακό απολογισμό. Ο ελληνικό αστυνόμο είναι την αποχώρηση και δεν τον διανοείται για τον εξή λόγο. Ότι ακριβώ η συμμετοχή του σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον όπως αυτό τη Ευρωζώνη και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, του διασφαλίζει τη ζωτική για τα του έκθεση στον διεθνή ανταγωνισμό. Και με αυτή την έννοια, αυτό που ζήσαμε πέρσι ήταν ένα σκηνικό εμφυλιακό ψυχοπολεμικό τρίτο δημοψήφισμα με το Μένουμε Ευρώπη, ακριβώ γιατί δεν διανοούταν το ελληνικό κεφάλιο να χάσει την έκθεσή του τη ζωτική, την υπαρξιακή, σε αυτόν τον ανταγωνισμό. Αυτοί, λοιπόν, κάτι έχασαν, αλλά έχουν λόγους να θέλουν να συνεχιστεί το παιχνίδι. Εμείς δεν έχουμε αυτούς τους λόγους. Όχι με όρους αποτίμησης του τι κέρδισε, τι έχασε η χώρα, αλλά με όρους του τι κερδίσαμε και τι χάσαμε εμείς. Ε, είπε και με αυτό τελειώνω ο Μιχάλης πριν για το κοινό όραμα, και αν υπάρχει ή δεν υπάρχει, και κατά πόσο το έθνος ή η Ευρώπη ή το τεχνικό πεδίο ε, είναι το πεδίο για τον κομμουνισμό. Αυτή τη στιγμή, στο, στο πεδίο που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δύο στρατηγικέ είναι οι εξή. Οι δύο διαφέρουν και έναν βαθμό αφαιρεση τώρα. Η μία της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζας και ορισμένων και των αριστερών κυβερνήσεων ή κομμάτων που λένε ότι η κρίση μπορεί να αντιμετωπιστεί με κάποιες ενέσεις ρευστότητας, και άρας μην είμαστε τόσο εξοδοτικοί απέναντι στην Ελλάδα, ας τη βάλουμε με έναν τρόπο σε ένα πρόγραμμα μειωμένων επιτοκίων, αρνητικών επιτοκίων ευνοϊκότερο, φτηνότερο οργανισμού, μήπω δια τη ενίσχυσης της ευσότητας ξεπεραστεί η κρίση. Και υπάρχει και το άλλο, το παράδειγμα Σόιμπλε και όχι μόνο, που λέει φωτιά και τσεκούρια, που ο μοναδικό τρόπο, για να αναταχθεί το πράγμα, είναι ο Νότος και η περιφέρεια, με μια η λογική κέντρο περιφέρεια, μπορεί κανεί να έχει πολλές διαφωνίες, αλλά σχηματικά τώρα, ότι η περιφέρεια πια θα χρηματοδοτεί ε, τα πλεονάσματα για την ανάπτυξη του βορρά, ε, προσδένοντας τον νότο, ας πούμε, ε, με την πρόσδοση του νότου στον μηχανισμό του χρέου όπω τον περιέγραψε. Στην πραγματικότητα, αυτέ οι δύο υποτιθέμενε αποκλίνουσε στρατηγικέ, είναι η υπολοξτή φορά που προηγούμενη εβδομάδα, με την απόφαση του, του Eurogroup για την Ελλάδα, είναι η φορά που αποδεικνύονται όχι αντιτιθέμενες, όχι απόλυτα συγκρουόμενες, απολύτως συγκληρωματικές. Άρα το πεδίο που μπορεί να συζητάει μια Νέα αστέρ, Κυβέρνηση σήμερα, είναι αν θα είναι με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τους οικοσοσιαλιστές απέναντι στο Σόιμπλε, για να ανακαλύψω τέλος της μέρας ότι αυτές οι δύο στρατηγικέ, ιδίω στο φόντο μιας κρίσης που δεν λύνεται με νέση της λύνεται με κόφτη, οριζόντια ε, περικοπή δαπανών και μισθών, ε, να αντιμετωπιστεί με αυτούς τους όρους. Αυτό είναι το κοινό όραμα. Το κοινό όραμα που κατά τα άλλα συνδέει συνέχεια αποκλίνουσε ανταγωνιστικέ εθνικέ στρατηγικέ είναι πώ ξεπερνιέται η κρίση. Και επειδή δεν ξεπερνιέται με μέση ρευστότητα ή με ανθρώπινο πρόσωπο, ξεπερνιέται με την αγκριότητα που συνέχεια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σαν να είναι ένα ποδήλατο το οποίο πρέπει να τρέχει, να τρέχει, να τρέχει και το να συνεχίσει να τρέχει, να πηγαίνει πιο αυταρχικά δηλαδή και πιο εκμεταλλευτικά, είναι η μόνη συνθήκη για να το κρατήσει σε μια ροή και να μην πέσει. Νομίζω ότι με αυτή την έννοια και με αυτό τελειώνω. Ε, δεν υπάρχει κοινό σημείο και, και πεδίο που να μοιραζόμαστε τα διαχωριστικά οράματα είναι ο ευρωπαϊσμός σαν μια νέα μορφή για το κεφάλαιο και τον ελληνικό αστισμό να είναι εθνικιστικός, δηλαδή πάνε μαζί ευρωπαϊσμός και εθνικισμός για αυτούς για μα ο Ευρωπαϊσμός, ειδικά μετά την εμπειρία του πεσούργαλοκαιριού, δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει από το να συνδέουμε με στραβηγική βλέψη κάτι που είναι φτιαγμένο και κάτι που συνεχίζει να προχωράει, ακριβώς ακυρώνοντας τη δική μας στραβηγική προοπτική. Δύο σημαίνες θέλω να θέσω στο δράστιο στραβηγική. Το πρώτο είναι ότι για μένα, το προσφυγικό ήταν αυτό που έφερε την Ευρώπη στο, στα όρια του τέλους της, Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Ένωση, και λιγότερο η ελληνική κρίση. Αυτό μπορούμε να το ζητήσουμε. Ε, το προσφυγικό είναι ένα πρόβλημα που τέθηκε σε μια από έξω από τα έξω, ένα πρόβλημα επί των εξωτερικών τη σύνορων, το οποίο τη χτυπάει κατευθείαν στο εσωτερικό τη σύνορου που είναι το όραμα, το οποίο δεν είναι το όρμα, το κοινό όραμα δεν είναι αυτό που είναι το δικό μα όραμα, η κοινωνία, η αταξική, ο κομμουνισμός, ο σοσιαλισμό. Το κοινό όραμα είναι μία μορφή και μία κοινή παράσταση δεξιών, αριστερών, ευρωπαίων, τριτοκοσμικών με την παλιά έννοια, το οποίο να, ε, να, να του πείθει ότι μπορεί να του συμπεριλάβει. Δεν μιλάμε, το κοινό όραμα είναι η συνάθεση των, των οραμάτων των πολιτικών. Είναι μορφές πολιτικής δόμησης και θέσμησης που να μπορεί να συμπεριλαμβάνει κόσμο. Και το ερώτημα για το προσφυγικό είναι το Και τότε γιατί έρχονται εκατομμύρια έξω από τις πύλες της Ευρώπης. Αν είναι η Ευρώπη και το όραμα τη αυτό τόσο μη θελπτικό, τόσο αποτρόπιο κτλ. Και, και έρχονται από τα άλλα του κόσμου και έρχονται από το έξω της. Και το πρόβλημά μας είναι ότι ακριβώς αυτή η διαχείριση της Ευρώπης είναι αποδείχθηκε ανίκανη και αδύναμη και καθόλου τόσο πολύ ισχύρη όσο την περιγράφουν αυτές οι φαινακιστικές περιγραφές περί και τα λοιπά, Διότι αποδείχθηκε ανίκανη να διαχειριστεί τον πυρήνα των αξιών της. Γι' αυτό είναι σε κρίση η Ευρώπη και η ολοκληρώση Γι' αυτό είναι σε κρίση η Ευρώπη Και μην δίνουμε τόσο πολύ μεγάλη σημασία Στο ελληνικό, στο ελληνικό στην ελληνική εμπειρία Οπότε για εμάς είναι φυσικά το, το μεγαλύτερο πρόβλημα Αλλά το ερώτημα είναι Από πού μπήκε το μεγάλο πρόβλημα Και ήρθε η Ευρώπη να καταρρέψει Από το προσφυγικό συγγνώμη που ανεβάζω τον Τόναλν δεν είναι βαθμός εναντίωσης είναι βαθμός έμφασης στο ότι ε, εντάξει να συζητήσουμε την ελληνική εμπειρία αλλά εδώ τα, τα γεγονότα είναι κοσμοϊστορικά. μέρος αυτήνους είναι η, η ελληνική εμπειρία το δεύτερο που θέλω να πω και θέλω να επιμείνω είναι το γεγονός ότι ε, πρέπει να σκεφτόμαστε όχι εθνικά. Βλέπω ότι σε αυτό έχουμε μια συμφωνία. Διότι πήγα στο Λαπούτσα και φύκε, θα μου φάνηκε να μην πω τώρα κάτι βαρύτερο. Ο Άνκο έλεγε, το έξω το νόμισμα, δημοκρατία ήσουν εθνική κυριαρχία, λαϊκή κυριαρχία, έθνο κράτο. Κάρμα δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μόνο το κεφάλαιο. Τουλάχιστον εδώ βλέπω πραγματικά κομμουνιστικές τάσει, οι οποίε δεν εννοούν καμία τέτοια επιστροφή του κράτου. Λοιπόν, ε, το πραγματικό σημείο του κομμουνισμού είναι το διεθνικό, όχι το διεθνές. Ούτε το εθνικό, ούτε το διεθνές. Είναι αυτό που ήθελα να αναλύσεις και δεν χρόνο, αυτό το ανάμεσα που υπάρχει μεταξύ των ατόμων, των ομάδων, των κρατών, αυτό το στοιχείο το οποίο είναι το υπόλοιπο που κινείται ανάμεσα και είναι οι μετανάστες στην πρώην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι το άθρωπο των κρατών μελών της, γιατί υπάρχει ένα υπόλοιπο, οι μετανάστες, όχι τώρα με το προσωπικό, οι πρώιοι. Μετανάστες οι οποίοι δημιουργούν το πρόβλημα στη θέσμηση. Όταν έρχεται ζούμε 10 εκατομμύρια μετανάστε, οι οποίοι δεν έχουν ιδιότητα του πολίτη. Αυτό, εκεί φαίνεται, αν θα μπορέσει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση ω θεσμό να, να, να ενδυναμωθεί, να του συμπεριλάβει, να του κάνει Αυτό είναι το πρόβλημα. Το υπόλοιπο που λέγονται μετανάστε, όχι το συγκλονιστική επέμβαση των προσφύγων, αλλά και ήδη πριν είχε πρόβλημα με του μετανάστε. Και το πρόβλημα λοιπόν είναι το ανάμεσα σε όλα αυτά. Η παλιά, η, η, η ανάλυση ο εθνικό ή διεθνιστικό με το διεθνιστικό συμφωνώ και εγώ το θέμα είναι να τοποθετήσουμε έναν χώρο έναν τόπο, πρέπει να επινοήσουμε έναν τόπο που θα γίνει αυτό το πράγμα και εκεί θα εμφανιστεί και το νέο όραμα το οποίο δεν είναι το όραμα το δικό μας σύντα οράματα των άλλων αλλά είναι μια κοινή παράσταση με την οποία μπορούμε να σκεφτούμε τον κόσμο σήμερα και η οποία δεν υπάρχει παλιά ήταν η έννοια τη προόδου αλλά όπω έχει πληγεί ένας προόδου και με ειδικά με τα τελευταία που έγινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει πάψει να υπάρχει μια κοινή παράσταση, μια παράσταση των παραστάσεων που να ξέρει ότι η ιστορία είναι προσανατολισμένη προς ένα σημείο. Και λόγω του ότι δεν είναι προσανατολισμένη η ιστορία, έχουμε αυτές τις ιστηρικές μορφές αποδυνάμωσης και προσοχή στο Αρμαγεδόνα και όλες οι μάζες, κατα... γιατί έχουμε ακροδεξιά, διότι πλέον ενισίονται αυτές οι μορφές καταστροφής Αρμαγεδόνα και όλες αυτές οι ανοθρολογικές και ιστηρικές μορφές σκέψης του κόσμου και που πάει ο με αυτήν την έννοια, σωστά είναι όλα τα προηγούμενα περίοδο ότι η επαναυσότητα η, η, η και η σπηρότητα και, που επέδειξαν όσων αυτών την Ελλάδα, αλλά το πρόβλημα είναι σημαντικότερο και κινείται πάνω στα όρια μεταξύ αυτών των θεσμών, τη κίνηση των μαζών και αυτό είναι το σημαντικό τη πολιτική. Εγώ υπερασπίζουμε την πολιτική μέσα στην Ευρωπαϊκή, στο Ευρωπαϊκό χώρο και αν θέλετε και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Yeah. Αρχήν, για την προσφυγική κρίση, δύο κουβέντε. Ε, νομίζω ότι θα, κάνουμε, θα είμαστε πιο κοντά στην πραγματικότητα αν δούμε ότι η ευρωπαϊκή πολιτική, η πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το προσφυγικό, έχει το αποτύπωμα τη συνενοχή όλων των κυβερνήσεων έτσι, και τη ελληνική, άρα και του ελληνικού κράτου και τη ελληνική αστική τάξη, τη αστική τάξη γενικά στον ευρωπαϊκό χώρο. Το δεύτερο είναι ότι οι πρόσφυγες οι οποίοι θέλουν να καταφύγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στι χώρε τη, δεν είναι και τόσο μεγάλο αριθμό τελικά. Α ε, σκεφτεί κανεί ότι στην Ιορδανία είναι πολύ περισσότεροι αυτοί οι οποίοι έχουν καταφύγει. Έτσι. Βέβαια, αποτελούν το 20% του πληθυσμού τη χώρα πλέον ε, οι πρόσφυγε που έχουν πάει εκεί, αλλά. Θα δούμε ότι δεν έχει να κάνει με την εκτικότητα δηλαδή ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχει να κάνει με τη δυνατότητα να πάει κανεί κάπου για να σωθεί απλά. Σε σχέση με την ακροδεξιά στην Ευρώπη, νομίζω ότι θα κάνουμε με να υποτιμήσουμε μια πλευρά τη πολιτική τη γραμμή, η οποία την κάνει ελκτική σε μεσοστρώματα και λαϊκά στρώματα. Δηλαδή, είναι μια λογική η οποία επρασκίζεται, αν θέλετε, τα καλά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι έχει απομία από το κοινωνικό κράτο, κοινωνικέ παροχέ κτλ. κτλ. Το επίπεδο ζωή που έχει η Ευρώπη σε σχέση ξέρω, με τη Βόρεια Αφρική απλά το υπερασπίζεται μόνο για τους ντόπιου. δεν θέλει να το μοιραστεί με τους άλλους όπου ο άλλος μπορεί να είναι ας πούμε, ο πρόσφυγας από τη Συρία μπορεί να είναι ο μετανάστης από κάποια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Τουρκία ή από τον νότο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Ελλάδα ε, τώρα, για το... νομίζω ότι όλη η συζήτηση με την κρίση στην Ελλάδα και το δημοψήφισμα και το μνημόνιο έδειξε ότι ε, φιλολαϊκή πολιτική εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που περιγράφηκε από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ πολλέ φορέ σαν μια τακτική ούτε ρήξη ούτε υποταγή απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του θεσμού και του δανειστές ε, δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν μπορεί να υπάρξει το αντίθετο σε αυτό που περιέγραψα την κουβέντα του Σόιμπλε εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλήγει τελικά. Μία αντίληψη η οποία λέει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το χάος, είναι το αδύνατο, είναι ο κτλ, κτλ. Να αποτεχτούμε ότι θα πρέπει οι συντάξεις να είναι ακόμα και κάτω από 384 ευρώ ότι θα πρέπει να διαχειριστούμε με τα προγράμματα για ωφελούμενους μια ανεργία που είναι 20, συγγνώμη, 27% γιατί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει μέλλον. Το τι μπορεί να υπάρξει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το έχουμε ζει στο πετσί μα. Το τι θα μπορούσε να αλλάξει δεν το έχουμε ακούσει. Το πώς θα έρθει αυτή η αλλαγή των χαρακτηριστικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης δεν, μπορεί, δεν το έχουμε ακούσει. Μπορεί να είναι ας πούμε μια απόψη ότι θα πρέπει να παλέψουμε εν εντός της ευρωπαϊκή ένωση για να υπάρξει μια άλλη κοινωνική προοπτική. Δεν έχουμε ακούσει όμως ε, πώς θα γίνει αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε για να μην συζητάμε και με σχήματα. Ότι Εμεί τι πιστεύουμε, ας πούμε, σαν αντικαταλιστική αριστερά, ότι θα πρέπει ε, να προτάξει η κοινωνία και τα κινήματα, το λαϊκό κινήμα, το εργατικό κινήμα, τα επιμέρου κινήματα, α πούμε, ε, απέναντι σε αυτό που ζούμε. Διεκδικήσει στόχου, αιτήματα στη βάση των αναγκών και των δικαιωμάτων, ώστε να πούμε το ανάποδο από αυτό που έχει πει ο Σόιμπλε. Δηλαδή, ότι μπορεί να είναι επώδυνο για του λίγου τον κόσμο του κεφαλαίου, έτσι. αλλά είναι καλύτερα από το να τεθεί σε κίνδυνο, ε, για παράδειγμα, να κλείσει η έλβο, γιατί αυτό σημαίνει η Ευρωπαϊκή, θα κλείσει η Εύλβο και χάνεται α πούμε μια δυνατότητα για θέτη εργασία για παραγωγικό αποτέλεσμα και να συζητήσουμε και για το παραγωγικό αποτέλεσμα ότι η Ευρωπαϊ να παράγει η λεφορία τη προκοπή για τον Οάστ και να μην πάμε με αυτή, με αυτή τη σαβούρα που έχει α πούμε και να μην παρά κοντά α πούμε τεθροκισμένα, τα, τα οποία προφανώ δεν γίνεται σε κοινωνικό φλογλα. Να μην κλείσει η βιομηχανία Άχαρη, να μην πουληθεί το λιμάνι, όχι γιατί είμαστε, να πούμε, κάποιο είδου πατριώτε, αλλά γιατί άμα το πάρει η κόσκο, ξέρουμε που θα πάει ας πούμε η δουλειά όπως πήγε στον Πειραιά αυτό σημαίνει ότι θα, να βάλουμε μπροστά δηλαδή τις κοινωνικές ανάγκες χωρίς να έχουμε ένα κόφτη που λέει ότι προκειμένου να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει τα αιτήματά μας που θα τα κρίνουν δίκαια να τα αφήσουμε για μια άλλη εποχή θα τα αφήσουμε στα χαρτιά και στην ε, πολιτική η οποία υλοποιείται, τα ε, αναγκαστικά θα πάμε ας πούμε με του γνωστού μόνο Με αυτή την έννοια λέμε και το έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και με αυτή την έννοια είμαστε επιφυλακτικοί αντίθετη σε λογικέ που λένε κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά εντό, κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν είναι τώρα η στιγμή, γιατί δεν υπάρχουν οι συσχετισμοί, γιατί δεν είμαστε έτοιμοι να πάμε στο Σοσιαλισμό, άρα μα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να στον καπιταλισμό ή. Ε, Κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν χρειαστεί, θα συγκρουστούμε. Αυτά okay. <το hehe> και τέλο. Ευχαριστούμε όλου του ομιλητέ. Περνάμε στι ερωτήσει. Ευχαριστούμε πολύ για τι συζητήσει και τα σχόλιά σα που ακολούθησαν. Πάρα πολλέ ερωτήσει έλαμε κατά νου για να προχωρήσουμε στη Θα επιλέξω μία αρχικά. Πράγματι, εγώ ο Μιχάλη. Ε, δεν επικεντρώθηκε κανεί το θέμα τη εθνική Ανεξαρτησίας μια τάξη της αριστεράς με την εθνική ανεξαρτησίας. Απλά θα ήθελα να ρωτήσω με ποιο συγκεκριμένο τρόπο οργανωτικά μπορεί να αντανακλάται ο διεθνισμό ή το διεθνικό, όπω αναφέραμε, στην οπτική του καθενό, ε, για ένα βήμα παραπέρα από τον διεθνικό μετασχηματισμό. Γιατί από τον δημοσταίνη άκουσα ότι υπάρχει ένα καλσμα σε εθνικό επίπεδο με βάση τα χαρακτηριστικά ή από ΣΥΡΙΖΑ. Που δεν να άκουσα προτάσει για μια πανευρωπαϊκή δικτύωση, αλλά ξεκινάμε πάλι με μια εθνική δικτύωση. Ε, σε αυτό το επίπεδο, α πούμε, αυτό που πρότεινε για έλεγχο στι τράπεζε, ε, στην ομοσπονδιακή πολιτική, πάλι ήταν κάπως πριν μια κέντρο στο εθνικό κομμάτι και δεν ξέρω και πώ εδώ μπορούμε να διακρίνουμε και από μια δεξιά κυβέρνηση που θα μπορούσε να επιβάλλει παρόμοια χαρακτηριστικά. Ε, ο Τόμι επίση. Η έμβαση στον αντιεθνικισμό με έναν τρόπο παραμένει και αυτή η εθνική. Δηλαδή, αν κάθε αντιεθνικιστή στρέφεται στο έθνο του, παραμένει στο πλαίσιο του έθνους κράτου πολιτική. Δηλαδή, ο Αντιτόρι ενάντια στη Γερμανία, ο Αντιγρή ενάντια στην Ελλάδα, πάλι δεν βλέπω πώ οργανωτικά διευκολύνεται το πέρασμα σε μια επαναστατική οργάνωση που απευθύνεται σε όλου Ευρωπαίου για να μην πω σε όλο τον κόσμο. Όπω ήταν για παράδειγμα η ΒΙΤΑΤΙΕΦΝΗΣ ή παρόμοιε οργανώσει του παρελθόν που σε μια προσπάθεια διεθνού μετασκεπτικού. Ε, επαναστατικού μετασχηματισμού. Ε, σε σχέση... πάλι το ίδιο, σε σχέση ας πούμε με, το, με την εισήγηση του Γιώργου ε, η λογική είναι ότι η Ευρωπαϊκή μας φτιάχνει για να εξυπηρετήσει το κεφάλαιο. Οπότε στρεφόμαστε εναντίον της για να πάμε πέρα από το κεφάλι, Αλλά με την ίδια είναι και τα έθνη κράτη. Για να εξυπηρετήσουν το κεφάλαιο. Τα σύγχρονα έθνη κράτη είναι κεφάλαια που διευκόλυναν τον καπιταλιστικό μετασχηματισμό. Α πούμε, θα λέγαμε ότι μα διευκολύνει μια επιστροφή σε κοινοτικέ μορφέ προεθνοκρατικέ. Αν ακολουθήσουμε αυτό το παράδειγμα, και γιατί δεν το ακολουθούμε, είναι η λογική πίσω από αυτό. Και αυτό κατα καταλήγει, για να καταλήξω λίγο πάλι στο ίδιο ερώτημα και στην εισήγηση του Γκάλι. Ε, ενώ προσέγγισε διαλεκτικά το θέμα εξουσία αντιου ισχύω, η ε, εθνικό, διεθ, ε, διεθνέ, διεθνικού, στο τέλος κατέληξε σε ένα θέμα πολιτική ενα του κεφαλαίου. Σωστό. Το κεφάλαιο ε, για τον μαρξισμό παρέχει, δεν ξέρω αν αυτό, με αυτή την πλευρά του μαρξισμού, α πούμε, είναι αντίθετος, που λένε για λέει, ότι η Ελλάδα πρέπει να γίνει επί τη βάση του καπιταλισμού, όχι πίσω από αυτή τη βάση. Mm -hmm. Άρα δεν είναι απλά εναντίον πολιτική, πολιτικών κεφαλαίου, είναι και χρησιμοποίηση του κεφαλαίου, δηλαδή του διεθνικού του χαρακτήρα, τη του πλούτου, ο οποίο επιτρέπει πηχή, να αδρέψουμε 6,5 δισεκατομμύρια διεθνώ. Άρα χρειάζεται και μια πολιτική που θα κατακτήσει την καρδιά του κεφαλαίου. Mm -hmm. Mm -hmm. Ε, για παράδειγμα τα καπιταλιστικά κέντρα. Δεν αναφέρθηκε καθόλου η σε σχέση με το εθνικό επίπεδο. Άρα, όλε αυτέ οι παρατηρήσει νομίζω έχουν κάτι συνεκτικό, την αναφορά πόσο θανοτικά θα μπορεί να υπάρξει μια ευρωπαϊκή φανταστική οργάνωση που απευθύνεται του Ευρωπαίου, μια διεθνή, που να αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα πέρα από τι διακηρύξει ότι είμαστε ε, Για να κάνουμε ένα ρολάτισμα, θα πρότεινα να. Να ξεκινήσουμε με απαντήσει, γιατί ο Βαδόρ ουσιαστικά έβαλε μία θεματική, αλλά τέσσερα ερωτήματα σε κά ένα για κάθε ομιλητή. Ε, θα, θα πρότεινα να έχουμε λίγο το υπόψη το χρόνο μα σε όλου. σω ε, γίνει λίγο πιο άσπρο, γιατί μα μένει περίπου μία ώρα βαριά βαριά. Οπότε να το έχετε κατά νου απλά για να, γίν, για να είναι υποστατικό. Α ξεκινήσουμε με μία και μετά φοράμε. Κατασκευάει η Ναι. Να κάνω μια πρόταση να συνεχίσουμε με το διάρκεια Ναι, μωρέ. Οκ, ωκ, ωκ. Ε, Θέλω να πω μια άλλη διάσταση που δεν πήκε ρητά από ό,τι ε, Χωρί να αμφιβάλλω, είναι πάρα πολύ σημαντική η ταξική, η πολιτική, η γεωπολιτική, η οικονομική διάσταση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά να πω και φαντασιακή διάσταση, δηλαδή το κομμάτι στο οποίο ε, αυτό ο ευρωπαϊκό έχει γίνει κομμάτι τη ταυτότητά μα και του φαντασιακού μα συλλογικά. Γιατί όλε οι τελευταίε γενιέ έχουν αργηθεί με αυτήν την ιδέα τη Ευρώπη. Εμεί γενικά ήμουν ένα επικοινωνόμαστε πάρα πολύ στο καταπιεστικό χαρακτήρα του καπιταλισμού. Ο καπιταλισμός σε κάτι μας επιβάλλεται στην πραγματικότητα του καπιταλισμό, μας, πλασάρεται και τον αγοράζουμε. Γι' αυτό και ο κόσμος είναι υπέρ του καπιταλισμού. Ενώ ότι είναι ε, μια ιδεολογία, ένα εμπολικό σύστημα που με το μαμπτία της ελευθερίας πλασάρεται και ε, επιβάλλεται με αυτόν τον τρόπο. Ε, το ίδιο η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον πολύ κόσμο και το κυρίω φαντασιακό είναι το φαντασιακό τη ελευθερία, των δικαιωμάτων, τη ελεύθερη κίνηση των ανθρώπων της τη συνύπαρξη. Αυτό είναι το κυρίω φαντασιακό. Στο οποίο συμμετέχουμε σε πολύ μεγάλο και εμείς παρόλο που μπορεί να αναντιόμαστε σε επιμέρου κομμάτια τη ολοκλήρωση. Τώρα το αντίστοιχα, το σκεπτικισμό είναι μία αντίδραση την οποία μην τη βάζουμε πάντα στο κομμάτι της άκρα δεξιάς και της ξενοφοβίας. Είναι μία αντίδραση στην uh, απώλεια της πολιτικής δύναμης σε τοπικό επίπεδο, σε μεγάλο βαθμό, παρόλο που μπορεί να έχει ξενοφοβικά και εθνικιστικά στοιχεία και να σε όλους παραμέτρους. Ε, οπότε έχουμε αυτούς τους δύο πόλους αυτή τη στιγμή, με το δεύτερο να σκέφτεται ότι απέναντι σε αυτή, σε αυτή την απώλεια ελέγχου, όπου ε, οι πολιτικές αποφάσεις πένονται πάρα, πάρα πολύ μακριά από το τοπικό επίπεδο, θα μπορούσαμε στο να, να βάλουμε το κράτος ως ανάπομο για να ανακτήσουμε είτε σε εθνικό είτε σε πιο εθνικό επίπεδο κάποια χαμένη κυριαρχία. Ε, το ζήτημα που θα έπρεπε να μπει έτσι με αριστερά είναι ποιο είναι το άλλο φαντασιακό που θέλουμε να προτάξουμε. Και λιγότερο για μένα έχει σημασία το προγραμματικά τι προτείνουμε εμείς ω μια πολιτική καινούρια. Τι είδου φαντασιακό που θέλουμε να προτάξουμε, τι είδου νέα υποκείμενα θέλουμε να χτίσουμε τα οποία μπορούν να πάνε πιο πέρα και από τα δύο αυτά φαντασιακά. Το ένα της ολοκλήρωσης και το άλλο της ε, ε, οπισθοδρόμησης. Ποιο είναι αυτό το προ μία νέα αντίληψη η οποία θα υπερβαίνει και την Ευρώπη που συνέχουμε στο μυαλό μας ως ολοκλήλους, αλλά και την ε, οπισθοδρόμησης του εθνίου στο έθνος κράτους. <συγνώμη> <συγνώμη> άλλη άλλη μία πέτρα, κύριε Μέντρος Μάσερ. Σε και μα κάνεις λίγο και στην επάφεια των Είναι τρομακτικό το ότι η αριστερά συνολικά έχει τη φαντασία ότι θα μπορούσε να συγκριθεί την Ευρωπαϊκή Ένωση Μέχρι τώρα για το τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η την ειδική και τι θέση έχει. Εν πάση περιπτώσει μια αφιτηρία. Βέβαια, παραγωγή το ότι προτάσσοντα το τι να κάνουμε, αυτό το ψυχαναγκασμό, αυτό τον πιθαναγκασμό που κάποιο πρέπει να απαντήσουμε, να δώσουμε θέσει, να βάλουμε θέσει, αυτό είναι κάτι προφανέ. Ότι για να απαντήσει σε κάτι πρέπει πρώτα να έχει μια πλήρη γνώση, να μην σου πειραματίσει, α πούμε, τι παραμέτρου και ό,τι υπάρχει. Εκείνο το που δεν έχει γίνει καθόλου στην αριστερά μια συζήτηση, όπω είπε ο Προεδρεύοντα του κράτου για παράδειγμα. Δηλαδή δεν μπορεί να πέσει. Να φύγουμε οι την Ευρωπαϊκή χωρί να θυμάσαι πρώτα απ' όλα τι ήταν το έθνο κράτο. Και δεύτερα να θυμάσαι ότι δεν είναι δυνατόν να γυρίσουμε πίσω στο έθνο κράτο. Σήμερα, γιατί το έθνο κράτο έχει οριστικά τελειώσει και ζούμε τώρα το φαντασμά του. Συνεπώ, να καταλάβει ότι ζούμε σε μια παράξενη πραγματικότητα που έχει θείο κατά κάποιο λόγο και κάνουν ρυθμούς. Ο ένας είναι ο ρυθμός της πρώτης του είτε είτε της συμπαγκούς του Ζάρειου που είναι ένας μεγάλος κοινωνιόλοπος, ετσι τεράξη και ο άλλος είναι ο ρυθμός του «και», και το ένα και το άλλο, που είναι η ευθύνη του σήμερα, που από το την έννοια δεν είναι η παγκοσμιοποίηση μονάδε η Ευρωπαϊκή Ένωση, φωνών, μόλι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το πλήρες, παράδειγμα κρατική ο είναι και χιλιάδε αλλά που δεν είχαμε πριν από τρει δεν πρωτεύουσα τίτ, από το μήκει τη αυτοί Τι είναι η ταυτότητα καθημερινά Η ταυτότητα του καθενός, η αυσοχή, ήταν και η τι είναι ταυτότητα, ταυτότητα. Λοιπόν, η Εθνικής κυριαρχίας. ενεργείας. Γι' αυτό και μου διέξει ότι είναι πάντα τόσο αισχυρός. Αλλά πρώτον που είναι αισχυρός ο είναι Είναι να πολεμό προχωράει και τα Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν, πρώτον πρέπει να διαβάσουμε. Ας πούμε, τι να διαβάσουμε, όχι να διαβάσουμε μόνο τους του να διαβάσουμε ιστορία. Τι παραδείγματα έχουν στην ιστορία ήταν η νομπή τη Γερμανία που ξεκίνησε ω φιλελεύθερη νομοποίηση από το Σόλτερ, το Κάμερον, η ελεύθερη κυνηγά, τότε Παναστάτη τη Και τελικά ήταν διαβίωση του Συντηρού. Άλλα δεν θα να μάθουν να λέγεται δεν έχει Αυτό να λογιστεί. Δεύτερο. Να πω όμω ότι και δεν είναι το κατάλληλο που Τέσσερι αιώνε, ήταν οι αιώνε τη Ευρώπη, τώρα αυτό νομίζω που το ύφο μάτωσαν τώρα. Η Ευρώπη έχει σε μια αμυντική φάση, έχει ανταγωνιστεί τεράστιε άλλε σημαντικέ μεγάλε υπερδυνάμει. Αυτά τα αποθαρρύνουμε που βρίσκουμε στην ιστορία. Και πολύ μεγάλο φαίνεται ότι στην αρχαία Ρώμη και η Ρώμη υπήρξε παράλληλα με κράτη, με κρατικέ οντότητε για πάρα πολλά χρόνια, για περίπου δύο αιώνε. Και ζούμε κάτι ανάλογο. Και σήμερα βλέπουμε ότι οι εταιρεύικε κράτη επιμένουν Δεν είναι στον Καροτή, είναι εδώ και μα. Και εκδημούμε σαν ένα παραλληλόκαρδο μέσα σε δύο τέτοιε πραγματικότητε. Αυτό όλα πρέπει να τα λάβουν υπόψη ω περίπου αναπόδραστε πραγματικότητε πριν αποφασίσουμε να αντισυντικά ή εσωτερικά ότι το ένα το φέρνουμε, δηλαδή περνώνουμε στο άλλο. Θα πω ότι η νοσοκομεία δεν είναι φύλη. Η νοσοκομεία του έθνου κράτου δεν είναι λύνη. Είναι συνέστημα φαντασίωση μύληση. Δεν είναι ακριβώ μύληση. Και πιστεύω και κάτι άλλο ότι κλείνω, α πούμε, τις όπως ερωτήσει όπως έχουν Ότι όπως και αυτό το σύστημα που έδιναν, το σύνδεσμο που έδιναν, το νόμισμα δεν είναι φετή. Θυμάστε το λέω, το νόμισμα δεν είναι φετή. Πόσο το κατεξοχήν, Τον το, φετίχε, το Και το νόμισμα δεν να αλλάξει. Όπως δεν μπορούσε να έξω από μια πραγματικότητα ο άνθρωπος έτσι και ένα Αυτά είναι τα περίπου. Όμως αν ένα πλαίσιο το πολιτικό σκέλο... Ε, ...και του είναι στο ίδιο και μετά θα τις αναλύσουμε εκεί το Ας πω πέντε σκέψεις μήπως ε, Καλά, το δεν είναι θετή γιατί Όλοι οι άλλοι λέγανε πιο σοβαρά πράγματα. Ε, να να στο είναι να και πιο ε, Ο Μάξ, όπως και όλα συζητάμε, πιο είναι πιο σύρθετα αυτή τη συμφιλότητα όμω μπορεί να την αξιοποιήσει με πολλού τρόπου. Ο Μάξ λοιπόν έλεγε, δεν έλεγε ποτέ να επιστρέψουν πίσω, αλλά ταυτόχρονα έλεγε το ότι το γερμανικό είναι αυτό που κρίνει το αν είναι η καρδιά τη Αγγλία ή η καταστατική. Τι έτσι, τα λέει δηλαδή, είναι πιο σύνθετο, λοιπόν ένα. Δεύτερο, ε, να, να γνωρίσουμε πολύ καλά το πράγμα πριν το επιχειρήσουν να το μετασχηματίσουν. Ε, σε σύγκρουση με την αντέκαμψη. Με στον κόσμο γνωρίζει η είναι και ψυχολογική εκλογή, δηλαδή, το συγκεκριμένο. Η μετασχηματιστική δύναμη είναι η κατεξουχήνη δυνατότητα να δωρήσει πράκτα. Δεν έχει Δεν είναι ούτε δύσεις, παρά στο μέλλον που είναι ενέργεια πρακτική. Μόνο έτσι μπορεί <coughs> να το αντιληφθώ. Συνεπώ, επειδή είναι πολύ πικνέ οι είναι σίγουρο ότι υπάρχουν και όλο τα Εγώ να προσπαθήσω να ε, το και θέλω να, το, να ο δημοσταίνη έρχεται σε ζήτημα εξόδου και τα λοιπά. Είναι αναγκαίο να το δείτε. Είναι ένα πραγματικό ζήτημα που τίθεται. Δεν δείτε τα πράγματα. Με το θα το απαντήσει είναι το ερώτημα που συζητάμε Αλλά τίθεται. Από τα πράγματα τέτοια με πολύ έντονου τρόπου, μπορεί να ξαναδεθεί ω πραγματική αναγκαιότητα. Μέσα σε μια διάλυση ολοκληρωτική, η οποία μια ολοκληρωτική, υπάρχουν πολλοί λόγοι για να προκύψει. Δεν ξέρω <συσχε> να προκύψει. το με κάνει Αλλά μπορεί να προκύψει. Δεν <συσχε> είναι η ολοκλήρωση δεν είναι ολοκληρωμένη και δεν είναι κανέναν ολοκληρώσιμο. Μπορεί κανείς δηλαδή, να καταρρεύσει μέσα από αντιφάσει που είναι πάρα πολύ εμφανεί και κυρίω στο πλαίσιο μια κρίση που δεν φαίνεται να υπερβαίνεται. Παγκόσμια κρίση, όχι γενικά δηλαδή, ευρωπαϊκή, που δεν φαίνεται να υπερβαίνεται καθόλου από Σα θυμίζω εδώ ότι στο Μεσοπόλεμο η διάλυση κάτι που ήταν κοντά σε ό,τι αφορά το οικονομικό σχέδιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ω κανόνα. Διαλύθηκε αφού προσπάθησε και με τον για να κρατηθεί για πολλά χρόνια. Έτσι. Σε πώ μπορεί να συμβούν Και εκεί μπορεί να Να διαλύεται η ολοκλήρωση και να την yeah. Καταλαβαίνετε yeah. Να έχει ένα ερώτημα άμεσα πολιτικό. Που μπορεί να τεθεί και να σκεφτούμε για yeah. Από αυτή τη στιγμή. Yeah. Αυτό ήταν από την Αυτή η όταν βέβαια, πώς, το δεύτερο, και το συνδέω τώρα με το πρώτο, ο Δημοκρατή λοιπόν τι είπε γιατί η ειρήνη μου ξέρει. Είπε ότι το πρώτο εξόδωμα τη εξόδου που τίθεται από τα πράγματα στη συζήτηση δεν σημαίνει ότι εκλείεται το πρόβλημα. Τίθεται από τα πράγματα. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν αποτελεί ένα είδο αφιλογή η, η οποία τέλεισε τα πράγματα. Τίθεται όμω. Τίθεται και πρέπει να απαντηθεί. Αν το απαντήσει με τον τρόπο που το απάντησε ο Δημοκρατή για να επανέλθουμε στο. Προ το αρχικό και να κλείσουν κάπου εδώ. Ε, νομίζω ότι τίνει μετά αναγκαστικά. Γιατί άμεσα το βάθο είναι επιφάνεια πολύ. Δηλαδή είναι δείκτη. Το τι λέγεται, άμεσα τι λέγεται, δίνει πάρα πολλά πράγματα για το δουλειά. Λοιπόν, οι παραγωγονάδε που λέγονται εδώ και πολύ καιρό, το συνδυασμένο λατρεύριο που θα σκάσει αμέσω μετά, η ανάκαμψη που έρχεται, θα γίνουν αυτά και αμέσω μετά. Και, το, και... Δεν θα πιστεύω ότι. είναι η σε καμία περίπτωση δεν είναι ένα να τα λέτε. είναι να τα λέει. Είναι ο απολύτω υπολογισμό Λόγω μια που έγινε προηγούμενα. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι βασίλειο ότι αποτελεί το πούμε, ο οποιασδήποτε προσπάθεια πολιτική. Ω ένα αυτό το πρώτο επίπεδο. Ακυρώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό ό,τι δυνατότητα. Υπάρχει. Δεν είναι που χάθηκε, δηλαδή το είναι κάτι που συντρέφηκε μέσα από αυτέ τι επιλογέ και συνεχίζει να συντρέφεται. Η κυρία Κανασίλη δεν είναι αυτή η συζήτηση μα όμω τώρα, και τρέφω το πάω παρακάτω τελευταίο και, και κλείνω. Ε, Μιχάλη, ε, μία παρατήρηση μόνο στο, στο σχήμα. Τελείωσε την ώρα, δεν υπάρχει έξω. Αυτό το κατανοώ, ξέρω την προβληματική ολόκληρη και το φιλοσοφικό τη κένωση κτλ. Μετά ναι, όμω είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έξω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έξο, διότι έρχονται τα κύματα τα οποία απ' έξω βρέ και θα, και θα πρέπει να αναρωτιστούμε ποια ακριβώς πράγματα έχουν έξω και ποια είναι ακριβώς. Θέλω να πω ότι το γενικό σχήμα του δεν υπάρχει έξω, δεν μπορεί, δεν είναι διαρκώς εφαρμογής, α πούμε. Ε, είναι καλό, καλώς ένα σημείο, πρέπει να διευθυνίζεται το δηλαδή, κατά πόσο... ή... Ε, ε, ε, ε, ε, όχι... Και ε, τώρα θα εδώ, ε, τότε, μόνο τελευταίο. Ε, Συγγνώμη, Ήρθαν οι ώρα του Ιωρίου, γίνανε πράγματα και τα λοιπά, υπόθηκαν ένα σωρό. Θα ξεγράφουν τέτοιε στιγμέ, α πούμε. Κάποιοι άλλοι θα μεταβρεθούν. Δεν κυμούν, α πούμε. Υπάρχουν όρια σε αυτά τα πράγματα, ένα μεγάλο ερωτήμα. Άντε σου πολιτικό, όχι το τι να κάνουμε με το ψυχαναγκαστικό, τη πραγματικότητα τη πολιτική. Υπάρχουν όρια στο τι μπορεί Υπάρχουν όρια. Αυτό, Εγώ πιστεύω ότι έχουν τραβή τα αλλά δεν του πάνω από την ίδια βάρο. Το έπρεπε να υπάρχουν. Δηλαδή, η επόμενη φάση είναι τα διακοσιακά σύνταξη. Είναι το πεθαίνουν όλοι τέτοιοι, δεν ξέρω. Είναι το οποίο αφιζητεί πλήρω ο γατό, παίρνει αποδέχεται από δέχτητα τοπική έξοδο και μέσοδο και ό,τι προκύψει κτλ. Δεν παίρνουμε πια σε αυτό, διότι είναι πλήρω εμφυσικό και δεν μπορούμε mm. να κάνουμε πολύ και αν Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα των όριων. Ε... Να ξεκινήσω εγώ. Να, ε, υπάρχει η Ε, Όχι, δεν πάρουμε άλλη γιατί είναι πολύ Λοιπόν, ε, ήθελα να δησυνώ. Ναι, ε, Γιώργο, να Να γίνει μετά, Όχι, αν και ο Ναι, ναι, Να το Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Okay, okay. ναι. Ε, αυτό το έξωθμο το. Ε, έχει να κάνει με το σύστημα Γιατί με κάνει είναι μια επιστημονική θέση. Ναι. Και έχει να κάνει και τυρί, πώς βλέπουμε μία έμμεση τη δημοκρατία. δημοκρατίας. Okay. <laughs> λοιπόν, να ξεκινήσω εγώ. Ναι, ναι. Ε, να ξεκινήσω από τον... Ε, ε, ε, τι να κάνουμε οργανωτικά. Πράγματι, συμφωνώ με, με την παρατήρηση του Πέτρου του Σοντολίδη ότι εγώ δεν έχω κάτι να προτείνω, αλλά μπορώ να δω τι έγιναν τόσα χρόνια, τι έγιναν αυτά τα τελευταία χρόνια, δηλαδή τι έκαναν οι μάρτυρε, τα κινήματα, οι πολίτε κτλ. Και, ε, και έχω τρία πράγματα να ανασκοπήσω. Είναι ένα, η περίοδο από το 2000 και μετά που ήταν η περίοδο ε, του Παγκόσμιου Ελληνικού Φόρουμ, ε, των φόρου, το, τα φόρα κλπ. Τα, τα οποία ήταν για μένα μια συντονιστική εμπειρία σαν παλιό αριστερό διότι εισήγεραν αυτό το στοιχείο της δικτυακή οργάνωσης της πολιτικής της παρέμβασης τη δράσεις. Δεν ξέρω τι άποψη είχε εσείς για τα φόρμα, για μένα ήταν μια δεύτερη νεότητα. Το, το ε, δεύτερο παράδειγμα το οποία ε, ε, με αυτή τα φόρουμ έδειξαν για πρώτη φορά η σύγχρονα αυτή να είναι του τοπικού. Δηλαδή γινόταν στο Πόρτο Αλέγκρε, είχε μια τοπική θεματική, ε, ε, συζητούσαν όλοι σε μια συγκεκριμένη περίσταση κτλ. Και και δηλαδή συνδύαζε το παγκόσμιο με το τοπικό. Σε πολιτικό επίπεδο, σε οργανωτικό επίπεδο και οι δομέ του, τα εργαστήρια, τα σεμινάρια, οι διεθνεί του κτλ. Και, και συνεδριάστηκε όλο το χρόνο. Ήταν μια συγκροτητική εμπειρία. Το δεύτερο ήταν. Οι πλατείε, τα κινήματα των πλατεών δηλαδή σαν και για μένα επίσης πολύ εμβληματικές νέες μορφές πολιτικής, οργάνωσης και δράσης, δράσης αλλά και οργάνωση αφού που δεν είναι πάλι επίσης τοπικό χαρακτηριστικό, διότι το ίδιο πράγμα περίπου κατ' η είπαν οι ΠΟΡΑΤΟΥΟΥΤΡΣΟΝ, το Σύνταγμα και η Πλατεία Ταχρία και έθεταν αυτέ, δεν ήταν η αγανάκτηση και η αγανάκτηση όπω ερμηνεύεται, ήταν ότι οι, οι, οι κινητοποίησει αυτέ, όχι η κινητοποίηση, ότι εμεί εδώ στην Ελλάδα μόνο διαδήλωση, διαδήλωση, διαδήλωση, διαδήλωση. Λοιπόν, οι μορφέ επινοούνται συνεχώ και αυτέ οι μορφέ τη πλατεία έδειξαν δράση στατική στον χώρο, στον χώρο, δηλαδή ε, ήταν χωρική απάντηση εναντίον του κράτου. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και τώρα. Ε, με, την, με την έννοια τη αξιοπρέπεια επικεντρώνησαν ταυτόχρονα όλα αυτά. Μπορεί να τα χρήματα να είχε τι δικέ της διλερότητε, η πορεία των τελών να ήταν από τι εξώσει, η Ελλάδα από το πρόβλημά τη, αλλά είχαν και ένα κοινό χαρακτηριστικό στο οποίο ελπίζω εγώ να δομηθεί μια κοινή παράσταση των παραστάσεων. Και γι' αυτό η ΣΥΠ να είναι η έννοια τη αξιοπρέπεια, που είναι και αξία και έννοια. Και ήταν η έννοια με την οποία επικοινωνούσαν όλα αυτά τα κινήματα. Και μπροστά στην εμπελπισσία μου είπε, παιδιά, σκεφτούμε την έννοια του το ξετοπήρε και ο Τσίφρας, το έκανε και ο Έλλος, κομμάτων, τελικά. Δεν θα κυνηγούμε τον Ζήπρα επειδή τα παράτησε και επειδή το πούλησε. Εδώ το θέμα είναι τι μας κάνουν τα κινήματα, τι υλικό αναρριχνύει τα κοκάττα. Και είναι από παραδείγματα, όχι και θα πούμε εμεί και με τι σοφίες μα, αλλά τι γίνεται από τα κάτω. Και η έννοια τη εξοπλισία ήταν μια τέτοια έννοια περιβάλλον, μια έννοια επικοινωνία των με μεταξύ του, δηλαδή μια προσπάθεια να υπάρξει μια παράσταση των παραστάσεων. Και δεν εννοώ τη συνάθεση των οραμάτων. Εντάξει. Και το τρίτο τώρα ε, είναι οι, πλα, οι πλατείε εισαγωγικά στη Γαλλία. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό κάνουμε, αλλά καταλαβαίνω. Εδώ δεν έχω ένα παράδειγμα ένα, ένα, ένα ιστορικό αναφέρω, αλλά καταλαβαίνω ότι τώρα μετακινούμαστε από το στοιχείο του, το, του χώρου. Δηλαδή αν οι πλατείε ήταν χωρική απάντηση στο κεφάλαιο και στο κράτος, νομίζω ότι όλο το μεγάλο debate αυτό ήταν στην ουσία. Το όσο όσων του παρακολούθησαν. Ήταν μια χωρική στρατηγική σε εισαγωγικά απάντηση στην κυρία του κεφαλαίου. Τώρα νομίζω ότι αυτό δεν ήταν τόσο πολύ αρκετό. Διάβασα και τι πρώτε αυτέ αναλύσει από, από, από το νέο γαλλικό κίνημα, το αντίτυπο. Ε, ε, οι άνθρωποι προσπαθούν, δεν θέλω να προτείνω κάτι άλλο κι εγώ, προσπαθούν να κινηθούν τώρα στον χρονικό άξονα. Τώρα, τι, τι ακριβώ σημαίνει αυτό, τι μπορεί να, να παράξει τι νέα προσφέσει κλπ. Αλλά οπωσδήποτε δείχνει την τάση στην τάση του να οργανωθούν οι αντιστάσεις πλέον όχι στον στο, στο, στο χώρο, αλλά κρατώντας τη στοιχεία του χώρου να εισάγουμε στοιχεία ε, της χρονικής, ας το πούμε, ε, διασύνδεσης και επικοινωνία μεταξύ ε, των αντιστάσεων και αντιμετώπισης του κεφαλίου. Αυτά έχω να σχολιάσω όσον αφορά το θέμα τι μπορώ να κάνουμε. Πάμε στο θέμα... Ε, με τον Πέτρο συμφωνάσα πολλά δεν, με, δεν έχω κρατήσει κάτι να απαντήσω ε, πάμε στα δύο θέματα που, στο φαντασιακό που είπε ο αγαπητός ε, είμαι ενθουσιασμένος με, με τις παρατηρήσεις σου και να είμαι και λίγο το, γιατί επειδή ήξερα και λίγο το περιβάλλον τη συζήτηση, ήταν ανέλπιστη η, η, η παρατήρησή σου σε αυτά που θέλω να πω. Και δεν χρειάζεται να σχολιάσω παραπάνω όσον αφορά την ανάγκη ύπραξη ε, και ε, ε, ενίσχυση ενό κοινού φαντασιακού, σαν βασικό στοιχείο τη πολιτική. Και αυτό είναι και το μεγάλο ζήτημα τη μέρα μα. Κατ' εμέ τη πολιτική. Δηλαδή, η έννοια τη φαντασία καντια... από, το... από την προέλευση σε αυτήν την κρίση του καθαρού λόγου. Ακριβώ η οι, οι έννοια εκείνη με την οποία ο Χάν χτύπησε για να, να συγκροτήσει το νεωτερικό αποκείμενο, αυτήν την έννοια ε, υπόψη ότι νίγησε στην πρώτη κριτική του καθ' όρου, την πρώτη έκδοση του κ. Καρδούλη, την έβγαλε στη δεύτερη έκδοση. Καταλαβαίνετε τι πέτυχε εδώ πέρα. Όλη η συζήτηση που ακολούθησε, ο Χάιντιγκερ ε, με, με την ανάλυση τη ε, Καντιανή Μετακριτική και όλη η σχολή του Φραγκού κλπ. Η φαντασία είναι η, η, η, η μοναδική δυνατότητα από τη φιλοσοφία να πάρουμε κάποια έννοια για να επινοήσουμε, να βοηθούμε να επινοήσουμε σήμερα αυτήν την μεσολαβούσα σαν παράσταση που έχουμε τόσο πολύ ανάγκη. Να, ε, δεν είναι μόνο η έννοια του φαντασίου που έχουν οι κοινωνικοί κλάδοι η, η ανθρωπολογία, η κοινωνική ψυχολογία. Έχουν την κετριμένη έννοια του κοινωνικού φαντασιακού. Εντάξει? Αλλά εδώ το θέμα είναι να είναι μια νέα τη φαντασία με όλε τα πρωτόκολλα όπω έρχονται από τη φιλοσοφία κτλ. Απαντώ στο φαντασιακό που μου είπε, αν είναι επιστημονικό για το έξω και θα έρθει αυτό. Λοιπόν, το θέμα τώρα του έξω και το έξω. Εάν αντιληφθούμε το έσω και το έξω σαν κάθετο διαφορισμό αυτό είναι μια παλιά ιστορία μια παλιά συζήτηση σε όλη την ιστορία τη σκέψης τη φιλοσοφίας και των επιστημών. Η διάκριση εσωτερικού-εξωτερικού. Δηλαδή. Το θέμα είναι σήμερα πώ αυτή η σύλληψη του έστω-έξω, σαν κάθετο σαν μεταφυσικό διευσμό, μπορεί κατά κάποιο τρόπο να την φανταστούμε, να επικοινωνούν, να είναι λίγο πορότιε οι σχέσει του έστω και έξω. Μεγάλα, παραδείγματα τέτοια ήταν η ψυχανάλυση. Η προσπάθεια των μαρτσιστών να συζητήσουν την ψυχανάλυση ήταν ακριβώ να καταστήσουν πορότι τα σύνορα τα κάθετα, μεταξύ του έστω του έξω. Πρόκειται την Ευρώπη ω μέθοδο, ακριβώς γιατί μόνο τον τρόπο μπορούμε να πάρουμε από την ιστορία των επιστημών. Αλλιώ θα κάνουμε απλή κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση ω καπιταλιστικό εργαλείο. Χαίρομαι πολύ. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να συνδρομήσουμε κάτι μέσα από το χώρο. Και βρίσκουν τα παραδείγματα από του κλάδου και από τη φιλοσοφία. Βρίσκουν τα παραδείγματα που μπορεί να δανειστεί παραδείγματα όπου η κάθετη διάκριση του έσω και του έξω επιχειρείται να γίνει πιο σύνθετη και πιο πορόδοση. Απλά και ο έβαλε για να το κάνω πιο συγκεκριμένη και της δημοκρατίας σας Μισόλυτο, ναι, μισόλυτο Έχω... <συσκέντω> Έχω ένα επιχείρημα γιατί είναι το βασικό για μένα Τώρα, είπα πολύ σωστή η παρασίτηση του Χρήσου ότι είπα ότι το προσφυγικό ήρθε απ' έξω στην Ευρωπαϊκή Ελλοσύνη Μα αυτή είναι την έννοια, όταν λέω δεν υπάρχει έξω η γνωστή συζήτηση που υπονοείς είναι αυτή, πραγματικά, που η οποία είναι σπινοζικής προέλευσης και βγήκε και με τον έγκρι και με τους άλλους σπινοζιστές, τους μαθητές του Ατουσέρ και τα λοιπά με την έννοια ότι πια, ότι η αιτιακή σχέση όλων των παραγόντων εξαντλείται ένα, με έναν εμενή τρόπο. Δηλαδή είναι στο επίπεδο της εμένειας, δεν υπάρχει εξωτερικός καθοριστικός παράγοντας έξω από ένα αρχιμίδιο σημείο, έξω από αυτόν τον χρόνο στο οποίο δρούμε οι αιτίε, η δομική αιτιότητα που λέγαμε παλιά εξαντλείται μέσα σε αυτόν τον χώρο, τον ενίο χώρο. Δεν είναι μόνο. Μπορεί να το συλλάβει σαν η Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να το συλλάβει σαν global. Και με αυτήν την έννοια να λύσω την παρεξήγηση. Όταν λέω η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα μηχανισμό, δηλαδή κάτι πάρα πολύ χειδαίο και τετριμένο, δηλαδή η, η, η, η, η, η, η υλοποίηση, πώ το λέει ο ΕΧΑΙΚΕΛ, η, η, η, η, η, η πραγματοποίηση του κράτου. Η πραγματοποίηση του πνεύματος σε κράτο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία προφανώ έχει έξω τη με την έννοια του παγκόσμιου χώρου και τη έχουν πρόσφυγε από έξω. Αλλά η μέθοδο Ευρώπη με την έννοια τη ολοκλήρωση δεν έχει έξω, είναι το όνομα στο οποίο όλε τι μέρε μέσα του. Δεν νομίζω ότι σε αυτό το σημείο έχουμε κάποια αντίφαση χρυσό. Είναι δηλαδή μεθοδολογική διάκριση. Προφανώ η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν μηχανισμό ολοκλήρωση έχει το έξω τη. Τα σύνορά τη κτλ. Αλλά. Η μέθοδος, ο τρόπος, η διελεκτική αυτή στην οποία βλέπουμε την ολοκλήρωση με το οριζόντιο και το κάθε επίπεδο τη δεν έχει έξω. Αλλά δεν νομίζω ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά πράγματα με την έννοια. Είναι ικανοποιητική απάντηση για το έξω? Ε, δεν θα έρω. Mm -hmm. είναι, είναι κατανοητή και αποδεικτή. Okay. Ε, είναι αρκετά σύμφωτη για μένα. Mm -hmm. Από περισσότερο τέτοιε τοποθετήσει κάνατε μια αίσθηση προκλήση. Προκλήση, αν και αισθητή για την ε, κίνηση να <σκύνω> πούμε. Αλλά δεν είναι. Δεν μπορώ να πω ας πούμε, ότι είναι. Σαφώ και η ερώτηση ισχύει. Κύριε Βάγκα, ήθελα να το κάνω. Τελείωσε. Στι κουβέντε που κάνω μερικέ φορέ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχω την αίσθηση ότι ακόμα και αν δεν έχετε ρητά. Υπάρχει μια συμπληρωματικότητα που λέει περίπου το εξή. Η αριστερή υπεράσπιση του ευρωπαϊκού, η δεξιά εναντίον του ευρωπαϊκού. Στην πραγματικότητα υπάρχουν τα δύο. Υπάρχουν ταυτόχρονα. Δηλαδή υπάρχει μια λογική που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα και στην χειρότερη εποχή τη, παραμένει το τόπο που εξασφαλίζεται το μήνυμα των το δικαιωμάτων του μισθού, τη πρόθεση κλπ. Και, λοιπόν. και αν δεν θέλουν αυτό ή δεν εγκραστούν αυτό. Το άλλο είναι η Λεπέν, το Φάρατ και η Παίγλια. <και> Αυτή ε. τη στιγμή υπάρχει μια ζούμενη συμφιλή, την οποία υπάρχουν έξι προδεξιά κόμματα σε κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλα τέσσερα, άλλα εφτά, είναι στην πρώτη, στην δεύτερη και στην θέση. Υπάρχει μια δομή, η ευρωπαϊκή, η ευρωπαϊκή συζήτηση, να μπει χωρί τη στιγμή που αυτά, αυτή την έννοια, αυτό που ζούμε δεν είναι το ΙΕΣΠΕΣ ή ΙΕΣΠΕΣΙΜΟΣ, είναι και Ευρωπαϊσμός και ΙΕΣΠΕΣΙΜΟΣ. Ήταν αφιετηριακά γιατί δεν νοείται η Ευρωπαϊκή Ένωση χωρί εθνικού ανταγωνισμού να <coughs> συγκροτούν μέσα από την συνεργασία του. Και συμβαίνει ακόμα περισσότερο σήμερα να επειδή είναι αυτή η συνθήκη, γιατί μιλάμε για τη συνθήκη τη κρίση, όπου οι ανταγωνισμοί είναι στο πικ για να μπορέσει να έρθει σε έναν ευπόδοτο πράγμα. Το σώμα του ζούμαι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. την Πολιτισών, όλη αυτή δηλαδή, την οργανωμένη απόσυρση του κράτους με την ειδικουρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, την οργανωμένη απόσταση του κράτους <συσκλή> από τη λειτουργία τη με τη σχέση τη Ευρωπαϊκή Δεν είναι προγένση για να μπορέσει ανέσυγμα, κατά γνώμη μου, να όλη τη θεωρία για το και να πει ότι εφόσον είναι πάλι της Ένωσης, δεν υπάρχει <συσκλή> και αν να για έναν χώρο που μπορεί να, παιχθεί, να γιατί αυτό ο χώρο είναι και το πραγματικό, δεν είναι αντιπαράθεση. Γιατί αυτό ο χώρο να είναι ο χώρο που ορίζει μια θεσμική συγκρότηση σαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, και να μην είναι όπω ο διακόσμο. Η Γαλλία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ισπανία και άλλε περιχώρε. Νομίζω δηλαδή ότι συζητάμε με όλου μοναδικού δυνατού χώρου με βάση τη θεσμική οικοδόμηση, τη θεσμική συγκρότηση, με βάση το παρτό. Και δεν σκεφτόμαστε όχι ποιε δυνατότητε που νομίζω ότι έχουμε εδώ, και ποια όρια φέρει θέτει αυτό που θέλουμε να κάνουμε ο επαγγελματικό χώρο. Λέει ο Βουδάκη ότι ο τόπο του κομμουνισμού είναι ο τόπο του διεθνικού. Mm. Ο τόπο του κομμουνισμού, γενικά, νομίζω ότι είναι ο τόπο που μπορεί να επιδρά, που να ασκεί επίδραση, το κίνημα που αλλάζει στα πράγματα που σήμερα Η Ευρωπαϊκή Τερκίνητα Δεν είναι ο χώρο mm. mm. δεν Θέλω να πω δηλαδή ότι. Οριοθετείται ο Ευρωπαϊκό χώρο με βάση το θεσμικό πλέγμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ακριβώ λόγω αυτή τη οριοθέτηση, ακριβώ λόγω τη ομής παραγματική ταξική εξουσία που επιτελούν αυτή, σε αυτοί οι μηχανισμοί, ακριβώ γι' αυτό δεν μπορεί να επιδρά το κίνημα που αλλάζει τα πράγματα από σήμερα. Και με αυτή την έννοια νομίζω ότι εάν σκεφτόμαστε με όρους χώρου, δεν είμαστε υποχρεωμένοι με να σκεφτόμαστε με όρου χώρου που ορίζεται από ένα θεσμικό πλέγμα. Μπορεί κανεί να σκεφτεί. Άλλε συναρφώσει, λέω εγώ. Και το τελευταίο. Είπα προηγουμένω ότι δεν ισχύει το ή αριστερή υπεράσπιση ή δεξιά αντίο, ότι ισχύει και τα δύο. Αδίγησα αυτό το μυθάλι που έλεγε για το όραμα, κατάγορα των αριστερών και θεμάτων. Η μεταπολεμική Ευρώπη είχε δύο στιγμέ που άρρητα σήμαιναν ένα ποτέ ξανά ότι δεν θα ξαναγκίσουμε ποτέ τέλο πάντων τη συνθήκη τη σηματολιθία του δεύτερου οι δύο συνθήκε αυτέ, τα εσύ μα τη κοντά και η δεύτερη, η ευρωπαϊκή ενωπή, η οποία Η πρώτη, με τον πρωταγωνιστικό ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει τελειώσει. Η συνθήκη δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, του κέντρου και του είναι η στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι η δεύτερη στιγμή του ποτέ τη Αναγκά, τελειώνει με, το πρώτο, με την πρώτη στιγμή που είναι η σιγματή τη γενέα. Το δεύτερο, η δεύτερη τέλο πάντων υπονόμευση. Του θεμελίου πάνω στο οποίο στήνεται την Ευρώπη, νομίζω ότι είναι το τέλο του κράτου πρόνοια, και εκείνο που θα γονιστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με αυτή την έννοια δεν μπορεί να υπάρχει ξανά ένα γεγονικό όραμα γιατί όταν λοιπόν, λοιπόν, Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η... η αστή στη λογική του, ποτέ ξανά, ότι η, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το πεδίο για ένα κράτο για να, να ευάση, των Οι τη λογική ότι η Ευρώπη έχει μια και άρα. Ε, δεν θα περνούν πολλά πράγματα. Τότε πράγματι, πολύ διαφορετικέ καταστάσει αποδέχονταν ένα όνομα που γι' αυτό ήταν χωρί να γίνει ηγεμονικό. Η συντέχεια τη κρίση σήμερα δεν επιτρέπεται αυτή τη συντάχρωση. Με αυτή την έννοια, το να λέμε ότι λείπει το ηγεμονικό όνομα από την Ευρώπη, δεν είναι τίποτα διαφορετικό, νομίζω, από το να λέμε ότι λείπει το ηγεμονικό όνομα από τον καθαρισμό. Δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα ιστοσύστημα σε αυτήν την κρίση αυτή την έννοια δεν το μπορεί και η Ευρώπη, υπό την αιγύδα του οποίου. Θα έχει κάτι να πει σε σχέση με την ερώτηση του κόμπου για μια πιθανή εικόνα για την οργανωτική μου από το του Πράγμα. Κάτι να είναι δεν είναι να μαζευτούμε σε από στην Ελλάδα για να κάνουμε το παραστατικό κίνημα. Και προφανώ την είναι στο φόρουμ του Ευρωπαϊκού, του, του Προφανώ αυτό και είπα ότι να πράγματα Γαλλία. Εάν οι πορτοκράδοι λειτουθούν, εάν οι Σπαραίοι προσοματοδοθούν, προφανώς γραφτείται με συμπορρήθηκε Είναι το χανές ότι μπορείς να για την Και η ιστορία με την αναγκαία να Θα προσθέσω να τα πω αρκετά Το βασικό στοιχείο μια, το ερώτημα τη νεωτερικότητα στην μετανεωτερικότητα είναι ακριβώ ότι ο έλεγχο γίνεται πιο μοριακό, πρέπει να μεγαλύτερη μικροφυσική τη εξουσία. Ε, αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι, η, η, ο, ότι οι συμπαγέ και οι ταυτότητε καταργούνται. Η, η, η, η εξουσία του άλλου μπορεί να αντιτικοποιηθεί σαν με τη συνθήκη, δηλαδή μέσα από το ίντερνετ μια, μια σκοπαντία ή ένα ρατσιστικό λόγο μπορεί να δείξει πολύ πιο γρηγορότερα. Οι εξουσίες κρατητικές αντίστασης εντατικοποιούνται με πολλαπλού τρόπους που σημαίνει ότι αυτό δεν μπορεί να οδηγήσει μια αντίληψη αισιοδοξία. Ε, στο κομμάτι τη Ευρώπη, θα ήταν μεγάλο λάθο αν οποιοδήποτε ένα κοινοβουλευτικό κίνημα φυσικοποιήσει σαν οτολογία την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον εξή τρόπο. Δηλαδή, σκέφτεται ότι είτε θα λυθεί μέσα από μια παρέμβαση, με τα, με μια επανάσταση, είτε θα είναι ένα πάντοτε δεδομένο πάνω στο οποίο θα τη μάχεται. Στην πραγματικότητα, μιλάμε για μια συνθήκη στην οποία εντατικοποιούνται οι ρατσιστικοί εθνικισμοί και ο αποκλεισμό των από κάτω από την οικονομία. Και ταυτόχρονα α, α, πρέπει να δούμε ότι αυτό το δεδομένο είναι μια πραγματικότητα στην οποία δεν ξανά Είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίσει να υπάρχει, είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση διαλυθεί. Ε, διαλυθεί ε, με, με, με, με, με βάση σε κάποιο κυρίαρχο ανταγωνιστικό καπιταλιστικό ρεύμα. Είναι, δεν, δεν είναι τελείω απίθανο να το δούμε αυτό σε μια, σε μια επόμενη φάση τη κρίση. Υπάρχει το Brexit στο επόμενο διάστημα, υπάρχει το εθνικό μέτωπο, υπάρχουν διάφοροι παράγοντε που δεν είναι ευρωπαϊκό ακόμα. Αλλά είναι θέμα που θα είναι ο για την πιθανότητα η ανάκαμψη στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα που να παραπληρώνει σταθερότητα <στοί> άμεσα. Το ερώτημα λοιπόν είναι, είναι για τη ε, ε, διευθύνση συνεργασία μέσα στα παραστατικά κινήματα. Είναι ξεκαθαρό ότι δεν θα πρέπει να επικεντρωθούν. Όσο υπάρχουν σε μια ευρωπαϊκή πραγματικότητα, δηλαδή. Γιατί δηλαδή είναι στόχο τα κοινά ανάμεσα στο ταγιστικό κίνημα στην Ιταλία και στην Ελλάδα και στην Ελλάδα και στην Μακεδονία, π.χ. Είναι σαφέω ότι είναι περιορισμός τον επικεντρώνεται κανείς σε αυτό ταυτόχρονα ε, είναι σαφές ότι ε, η διεθνή συνεργασία ανάμεσα στα πιταγωνιστικά κινήματα α, διε, μπορούν να είναι αποτελεσματικέ μόνο όταν τίθονται ξεκάθαρα οι, οι, οι, οι, οι, οι σχέδες με εξουσία και στρατηγικές εξουσία σε κάθε κοινωνία που λειτουργούν σε σύστημα αποκλεισμού δηλαδή είναι, πολύ, είναι, είναι, είναι πάρα πολύ ας πούμε αναγκαίο να υπάρχει, α πούμε, σε ένα θέμα όπω το H, με του μεταφράσει τη coca μια συνεργασία ανάμεσα στη βουλγαρική και στην ελληνική εργατική τάξη. Και να μην λέγεται. Και, και, και, και καταρχήν, βασικά, για μια αντεθνική συνείδηση σε αυτέ τι δύο τάξει, ώστε να είναι εθνικέ. Μια αφισβήτηση γενικά του, του, του, του, του εθνικού λόγου και του εθνικού φεντασιακού. ώστε ε, να μην έχουμε κινήματα που, που να είναι παραδοθικοποιημένα στην ελληνικό του στυλ, όχι στη βουλγαρική κοακολα. Ένα έτοιμα το οποίο είναι χαρακτηριστικό, δηλαδή να κλείσει το εργοστάσιο στη Βουλουιαρία, να, να, να, να μείνουν άνεργοι οι όποιοι εκεί ενώ υπάρχουν άλλα τρία εργοστάσια ήδη στην Ελλάδα, π.χ. της Coca-Cola και, ε, και δεν πάει κάποιο ενδιαφέρον π.χ. να κλείσει κάποιο τέτοιο εργοστάσιο. Με καθαρά το φαντασιακό της ελληνικότητας, το οποίο οριοθετεί την εργατική ταυτότητα σαν τη βάση. Ωστόσο, είναι σαφές ότι α, α, α, α, ακριβώς η, η, η, το χτύπημα του ελληνικού εθνικισμού ή το χτύπημα του ιταλικού εθνικισμού απαιτεί ακριβώ μια εξειδίκευση όσον αφορά την ειδική μυθολογία αποκλεισμού των άλλων προς την οποία χτίστηκε κάθε συγκεκριμένη εθνική κοινότητα. Δηλαδή, είναι πολύ... μια αποδόμηση των συγκεκριμένων μύθων. Τώρα, όσον αφορά... Το, το, το, το, το ζήτημα, το πληγμάτι που σου τα αιτήματα ακριβώς ενός, ε, μιας, ενός διεθνούς αντιφασιστικού αντιεθνικιστικού φεμινιστικού ότι θέματα όπω είναι σήμερα, ενός διεθνούς κομμουνιστικού οι τελικά που να περιλαμβάνει όλα αυτά τα, τα, τα, τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα ότι θέματα όπως η ελεύθερη μετακίνηση ή οι κοινωνικές ανάγκες πέρα από τα, τα συνορα των κράτους με, με, με, με, με, με, με, με όλους διαρκούς συνεργασίας είναι κάτι το οποίο και δεν είναι ισχυρό σε μια τέτοια δυνατότητα. Δηλαδή το, το πρόβλημα θα έλεγα είναι ότι ενώ έχουν γίνει δικτυακέ πρωτοβουλίε και κάποιε προσπάθειε στι κατευθύνσει, λείπουν τα θεωρητικά εργαλεία και οι πρακτικέ αιχμέ που μπορούν να ισοστικοποιήσουν αυτά τα πράγματα και να μην αποτελούν ένα πλαίσιο εναλλακτική φαντασίωση. Και σε αυτό το σημείο θα περάσω στο τελευταίο κομμάτι που είναι ακριβώ η τάση εξειδανική ευσοποιασδήποτε μορφή αντίσταση στο σήμερα, χωρί μια διαδικασία κριτική. Δηλαδή, το γεγονό ότι βλέπουμε λοιπόν, μια δικτυακή δομή όπω η αγανακτισμένη από τα κάτω μια επιτελεστική ποικιλία δεν ενέργει ότι τελικά εκεί πέρα αυτό που γεμώνευσε ήταν και ένα εθνικό σημαίνον αποκλεισμού και μια αφήγηση λατρεία, μια επιστροφή σε μια αυθεντική παραγωγική οικονομία κοντά στον κόντρα κοντά στους παρασυντητικούς κεφαλαίου, κόντρα στους προδότες πολιτικούς, αρκετά. Και η αριστερά δεν είχε τα εργαλεία ώστε ο φωτοδρόμο να το, το, το αποκλείσει αυτό. Στην πραγματικότητα, όσο ένα μεγάλο βαθμό πρέπει να δούμε, κριτικά να μεσαιμφωσιστεί το κινηματο. Για να φύγω από ελληνικό παράδειγμα, για να υπάρχει και αυτή η επικέντρωση, πήγε στη ΣΥΠΑ, που έχει ξεκαθαρή απόσταση π.χ. ανάμεσα στο ιδιωτικό το οποίο για το 99%. Το οποίο, τι είναι, το 99% όλων των Αμερικάνων καπιταλιστών, εργατών, λευκών, Μεξικάνων, Αφρικάνων, ένα αντιστοιχημένο παρασυντητή τη Wall Street. Είναι καθαρά ένα προβληματικό μοντέλο αντικαπιταλισμού που είναι αρκετά κοντά. Σε ακροδεξιέ αντίκησει του αντικαπιταλισμού, στον ουσία αυτό, έστω και αν εμφανίζεται ανταγωνιστικά με το ακροδεξιό ότι πάρτι. Δηλαδή, βλέπουμε να είπα ότι α, κινήματα όπω το 50 dollars per hour, για τα οποία έχει γίνει ελάχιστο λόγο στον ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό, θέτουν το ζήτημα ακριβώ τη ταξική ανατίμηση, με ξεκάθαρο τρόπο και με τρόπο που βάζουν το ζήτημα τη φυλή, γιατί μιλάμε καταρχήν και κυρίω για off-color εργάτε, βάζουν το του φύλου, γιατί μιλάμε για μια αναπαραγωγική εργασία στι υπερεσίε με έναν τρόπο που ακριβώς ο ξε... ε... θα τη ξεκάθαρα το θέμα του ταξικού πολέμου πολύ πιο ρητά από ότι αυτός ο ακτιβισμό. Των ε, κυριαρχικών πλατειών και στην Ελλάδα τη αυτή η απόκληση ανάμεσα σε ένα σύνταγμα το οποίο κυριαρχούσαν ω αφηρημένα συνθήματα και σε πραγματικέ τοπικέ συνελεύσει που έχουν τεθεί πραγματικά ζητήματα αντιφασισμού, πραγματικά ζητήματα ικανοποίηση αναγκών ε, του, του, του, του, του, του, του, του, του πολυεθνικού προεταριάτου όσον αφορά το ρεύμα, όσον αφορά την αυτομείωση ή την πρώτη ανάγκη. Τα για μένα κρίνουν μια ένταση μια απόκληση μεταξύ του, η οποία είναι αρκετά κλείδη ανταγωνισμό. Αυτά. Ναι. Εγώ θα έλεγα προσπαθώντας έτσι λίγο να κουμπήσω στα ερωτήματα τα εξή. Πρώτος το τι κάνουμε, πώς διεθνισμός σήμερα, έτσι πώς απαντάμε δηλαδή σε αυτή την πραγματικότητα την οποία βιώνουμε. Καταρχήν θα έλεγα ότι χρειάζεται μια συνάντηση των κοινωνικών κινημάτων και ρευμάτων στον ευρωπαϊκό χώρο στο επίπεδο των αρχών. Δηλαδή ένα κίνημα στην Ελλάδα το οποίο είναι αντικυβερνητικό είναι αντιμνημονιακό, είναι ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αντιπεριαλιστικό. Μπορεί να συναντηθεί είτε στο επίπεδο τη αλληλεγγύης είτε στο επίπεδο των άμεσων κοινών πολιτικών στόχων, στον αγώνα για το προσφυγικό, το οποίο προφανώ και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, στον αγώνα για την ενάντια στην Διατλαντική Συμφωνία, για τη διαγραφή του χρέου, για την απαγόρευση των απολύσεων, το οποίο μπορεί να εμφανίζεται σαν τοπικό θέμα επίθεση συνεργασία ε, στι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάρχει μια ενιαία με αυτή τη επίθεση ή την άρνηση ας πούμε, του θεσμού τη μαθητεία, ο οποίο απειλεί πραγματικά το μέλλον τη νεολαία και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να την ξεριζώσει από τον εκπαιδευτικό μηχανισμό για να την πάλι στη φτηνή, ανασφάλιστη εργασία χωρί μέλλον, χωρί δικαιώματα κτλ. και άλλε συνέπειε. Αυτό, α πούμε, στο επίπεδο των αγώνων και των κοινωνικών συγκρούσεων. Και φυσικά, αναζητώντα ε, τι ε, δυνατότητε τη εποχή μα που έχει και την απελευθερωτική της διάσταση, να περιγράψουμε ξανά τον κομμουνισμό που αντιστοιχεί στην εποχή μας, τον κομμουνισμό του 21ου αιώνα και εκεί πάνω να οικοδομήσουμε ένα σύγχρονο διεθνιστικό εργατικό όραμα και ταυτότητα όπου θα μπορούν να συναντηθούν οι δυνάμεις οι οποίες αντιπαλεύουν τον καπιταλισμό της εποχής μας με έναν τρόπο ουσιαστικό. Ένα δεύτερο στοιχείο σε σχέση με το πώς βγαίνουμε. Εδώ θα ήθελα να το φωτίσω από μια άλλη πλευρά. Δηλαδή, έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει κυρίως κατά την γνώμη μου ότι ακυρώνεται, αποδεσμεύεται η χώρα από την συνθήκη ένταξης στην ΕΟΚ του 1979 τα πριν, συμφωνία σύνδεσης, δεκαετία του 60, τα μετά, συνθήκη του Μάστρικ, μνημόνια, ευρωσύμφωνο plus τα οποία δεν είναι, το πούμε, ε, μόνο σύμβολα ή ότι, εμπάρχει, τόσοι πέριοι έχουν έτσι, με ένα γενικό τρόπο ένα πλαίσιο στο οποίο θα κινείται η πολιτική, έχουν και πολλοί πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Όπως, για παράδειγμα, το Ευρωσύμφωνο που ισχύει σήμερα έχει η πολιτικη εχουν και πολύ συγκεκριμένε δεσμευσεις οπως για παραδειγμα το ευρωσυμφωνο που ισχυει σημερα εχει πολιτικη για το βασικό μισθό, κυρίως για το πώς δεν θα ανεβαίνει. Ε, πώς, το, το πώς θα κατεβαίνει περιγράφεται με επάρκεια και έχει συγκεκριμένο μηχανισμό. Ε, αυτή την, ο Ευρωπαϊσμό χτίζεται γύρω από αυτέ τι συνθήκε. Και γι' αυτό η ελευθερία που περιγράφει δεν είναι η ελευθερία των ανθρώπων. Είναι η ελευθερία εμπορευμάτων, ελευθερία κεφαλαίου, ελευθερία των επιχειρήσεων να μπορούν να τακινούν και η ελευθερία των ανθρώπων ω εργαζόμενων με τη δυνατότητά του να προσφέρουν υπηρεσίε μισθωτή εργασία από χώρα σε χώρα, με όρου φυσικά οι οποίοι βοηθούν το κεφάλαιο. Αυτέ είναι οι ελευθερί που υπερασπίζεται, ας πούμε, ο Ευρωπαϊσμό. Και για το πώ τοποθετείται. Με την πραγματικ... ε, απέναντι στην πραγματική ελευθερία επιστρατεύει και πέρα τρομονόμους ευρωστρατούς, ευρωαστυνομίες φρόντεξ ε, αντικομουνιστικό μνημόνιο ανοχή στους ναζί, όχι νεοναζί στους ναζί, στους βετεράνους των ΕΣΕ στην Εστονία που κάνουν παρέλαση ανοχή και στην απαγόρηση του Σφυροδρέπανου στην Πολωνία την ίδια στιγμή και φυσικά ο ευρωπαϊσμός είναι ένα ιδεολόγημα το οποίο καλλιεργείται πολύ έντονα, ειδικά στο σχολείο, άμα δει κανείς σχολικά βιβλία, ξέρω, γεωγραφία δεύτερας γυμνασίου θα καταλάβει τι εννοώ. Και επίσης ο ευρωπαϊσμός, αν θέλετε, ήταν και ένα από τα βασικά στηρίγματα του κόσμου του κεφαλαίου, στην Ελλάδα πριν την κρίση, που εμπόδισαν και έβαλαν όρια στην αριστερή μετατόπιση που είχαμε ε, της κοινωνίας μετά το 2010, που μπήκαμε στα μνημόνια, Ευρωπαϊσμό, Ατομισμό, Ανταγωνισμό, Εθνικισμό, Αρατσισμό, α πούμε, νομίζω ότι περιγράφουν ως έναν βαθμό, σε σημαντικό μάλλον βαθμό, ας πούμε, αυτό το πλαίσιο το οποίο στήριζε ας πούμε, τη, την κυριαρχία του κεφαλαίου στην εποχή την προηγούμενη. Να μην ξεχνάμε επίση και κάτι άλλο, και με αυτό θα, θα κλείσω. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από κράτη-μέλη. Λειτουργεί σαν μια ε, συνεργασία, συμμαχία, συμφωνία. Κρατών μελών. Το αποφασιστικό όργανο είναι η Σύνοδο Κορυφή. Πρωθυπουργών δηλαδή, Πρωθυπουργών και Προέδρων. Για τα επιμέρου θέματα, η Σύνοδο των Υπουργών. Τα αποφασιστικά όργανα τη ε, Δομή Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζονται επίση από τι ε, κυβερνήσει. Είτε άμεσα, όπω είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή αποφασίζει η κυβέρνηση Σαμαρά και στέλνει τον Αβραμόπουλο. Και μετά εκεί κάνουν τη μοιρασιά και λένε θα είσαι ε, επίτροπο, υπουργό εντό εισαγωγικών, θα λέγαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τα θέματα τα οποία μεταξύ άλλων έχουν την αρμοδιότητά του και το προσφυγικό. Και προηγούμενα ήταν η Δαμανάκη που ορίστηκε από τον Γιώργο Παπανδρέου να είναι υπεύθυνη αλληλεία. Και ούτω καθεξή. Ω κληροπυρήνα φυσικά ανήκει ανταγωνισμό και άμυνα κτλ. στι μεγάλε υπεριαλιστικέ χώρε τη Ευρώπη και ούτω καθεξή. Ή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αντίστοιχα. Δεν είναι άμεση η σχέση με τι κυβερνήσει. Είναι έμεση, είναι μέσω των, λένε, των τραπεζών οι οποίε εκδίδουν το, το ευρώ, ανήκουν στο ευρωσύστημα. Η Τράπεζα τη Ελλάδος δηλαδή είναι αυτή που εκπροσωπεί τη χώρα στο ευρωσύστημα, αλλά και εκεί ας πούμε, έχει να κάνει με επιλογέ τη κυβέρνηση. Επίση, να, να κρατήσουμε το γεγονό ότι πολύ προσεκτικά ο μηχανισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το μόνο θεσμό ο οποίο ακουμπά στις ευρωπαϊκές κοινωνίε που είναι το Ευρωκοινοβούλιο. Τον έχει αποστερήσει εξ αρχή από οποιοδήποτε αποφασιστικό ρόλο. Γιατί μπορεί στην Ελλάδα λόγω των πολιτικών συνθηκών να, να έχει μια σχετικά μεγάλη συμμετοχή, ας πούμε, η διαδικασία των Ευρωεκλογών, αλλά στην Ευρώπη δεν έχει ακριβώ γι' αυτόν τον λόγο. Γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν παίζει κανένα ρόλο στο μηχανισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Περισσότερο παίζει κομισιόν ή τα άλλα όργανα. Τώρα δεν ξέρω αν απάντησα. Νομίζω ότι περιέγραψα μια λογική. Υπάρχει και οι τέσσερι ερωτήσει που είχαν Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση που θα. Έχουμε mm. γύρω στα 10-15 Μια ερώτηση ουσιαστικά αν Θέλουμε ε, ακόμα να πάρουμε για <συσοκλή> <συσοκλή> Ε, πολύ σύντομα, όσοι από του ομιλητέ πειράζονται τώρα μια εξόδου από το ευρώ ή την Ευρωζώνη, είτε με ένα άλλο φαντασιακό, είτε οικονομικά πολιτικά, η ιδέα είναι ότι μπορεί η Ελλάδα να οικοδομήσει ένα έτου σοσιαλισμού με ένα επίπεδο ζωή καλύτερο από αυτό που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε όσο είναι σε κρίση, είτε όχι, και κάθε... ή ότι γίνεται μια επανάσταση ώστε να προκαλέσει επαναστάσει και αλλού και τότε να βελτιωθεί το επίπεδο ζωή. Δηλαδή, υπάρχει μια ιδέα ότι μπορεί να υπάρχει σοσιαλισμό στην Ελλάδα, η οποία εισάγει για παράδειγμα πρώτε ύλε ε, σε πολύ βασικά παιδιά, μια θεωρητική παραγωγή. Μπορεί η Ελλάδα να πετύχει ένα επίπεδο ζωή καλύτερα από αυτό που προσφέρει το κεφάλαιο σε αυτήν την ψίχουλα. η ιδέα είναι ότι πρέπει να κάνουμε τη ρήξη να αντισταθούμε με νύχια και με δόντια, περιμένοντα και του υπόλοιπου στου ομιλητέ που έχουν ένα τέτοιο ώρα αν μπορούν έτσι γρήγορα να τοποθετηθούν. Ναι, γρήγορα να πω και εγώ Θα έλεγα το εξή. Ναι. Επειδή συνδε, συνδέουμε την, ε, τη σύγκρουση με αυτή την αντεργατική στραπροφορία που υπάρχει σήμερα και στη χώρα και στην, σε, σε όλο το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη στρατηγική του σοσιαλισμού, του κομμουνισμού είμαστε ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση Δηλαδή ε, πιστεύουμε ότι για να υπερασπιστεί σήμερα τη δουλειά, τι ελευθερίε, τα δικαιώματα της κοινωνίας θα πρέπει να συγκρουστείς με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν, είναι, δεν το βάζουμε δηλαδή με μια οπτική που λέει ότι είναι η προϋπόθεση του σοσιαλισμού έτσι ότι αλλά δεν θα υπάρξει σοσιαλισμός άλλη κοινωνία ξεπέρασμα του καπιταλισμού εάν δεν έρθουμε σε ρήξη με όλα αυτά άρα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα προφανώς για να οικοδομηθεί μια τέτοια κοινωνία η οποία θα υπερβεί και το έθνος κράτος, γιατί νομίζω ότι όποιο έχει κομμουνιστική αναπαρά, το έθνος κράτος το βλέπει έτσι, να ξεπερνιέται σε μια πορεία προς τον κομμουνισμό. Είναι εύλογο ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο σε μια χώρα. Από την άλλη εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ε, την Ελλάδα, ας πούμε, να έχει μια τέτοια εξέλιξη το κοινωνικό, το κοινωνικό κίνημα να αμφισβητεί Τη βασική στρατηγική του κεφαλαίου σήμερα που είναι η παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να σπάει αυτά τα δεσμά, να κλονίζει την εξουσία του κεφαλαίου και αυτό να μένει μόνο στην Ελλάδα. Να μην γίνεται τίποτα στην Ιταλία ή στη Γαλλία. Και μια προσωπική αίσθηση είναι ότι πότε θα γίνει στην Ιταλία και στην Γαλλία και μετά θα, θα επηρεαστούμε εμεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι το καθήκον το δικό μα και είναι διεθνιστικό καθήκον αυτό, είναι να αμφισβητήσουμε ε, και την κοινωνική καταβήθηση και την εξουσία του κεφαλαίου, άρα και τη συμμετοχή της Ελλάδας στις δεσμεύσεις των συνθήκων που απαρίθμισα, ας πούμε, και προηγούμενα. Στον μιας φοράς αν η Ελλάδα μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο εκτός που εντό δεν της επιτρέπεται. Δηλαδή, ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, μου χάρησε να στο ελληνικό, αλλά νομίζω ότι συμπυκνώνει πολύ σημαντικά πράγματα. Καταλαβαίνω το καλοκαίρι ότι το να λε έξω από το μνημόνιο, δεν σημαίνει τίποτα, γιατί το μνημόνιο σημαίνει μια κατάσταση πολύ όχι σημαίνει μια τίποτα, αλλά λέγεται φίλο μνημόνιο. έτσι σημαίνει από μόνο να που το μνημόνιο είναι μια διαχείριση μιας δοσμικής κρίσης. Το να λε το σημαίνει να είσαι έτοιμο να την με ένα μηχανισμό που τη κρίσης Άρα σημαίνει να το το είναι και έτσι και αλλιώ. Δηλαδή, δεν μπορεί να σκεφτεί κανεί ότι στην Ελλάδα μπορεί να υπάρχει μια απόπειρα άλλου δρόμου, που στην προσπάθειά τη να επιφυληθεί ω τέτοια στου αριθμού τη, να μην έχει να αντιμετωπίσει ένα οικοδόμημα που παρεμβαίνει την ολική που περιέγραψε. Δεν υπάρχει λοιπόν. Ναι. Γιατί το ρώτημα είναι, θα, αν μπορούμε, θα είναι καλύτερα. Έχει τόημα, άλλα, θα φυσίσει, και εγώ λέω, πάση τη κρίση και δεν βγαίνει. Θέλουμε να κάνουμε ένα δηλαδή, πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Επίδομα ανεργία, είναι κάτι καλό μισθό το μίνιμου τουνού περιόδου Σύδη. Δεν έχεις Δεν Moment, μόνο το Και αυτός που το περνάει. Το ρωτιμα είναι μπορεί να body body body body μπορεί body body body μπορεί body body body body body μόνο. και body body Σχολιάζω κάτι που είπε ότι μας γιατί δεν ξέρω αν θα βερθούμε τόσο σύντομα, για να μην, μην είναι στην η παρεξήγηση ξανά. Ε, όπως κατάλαβες, από την θοποθέτησή μου δεν μιλούσα για θεσμού μόνο, όταν είπε ότι ε, κυρίως μίζει για πρακτικές. Οπότε ο χώρος τον οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι ο τόπος οικονισμού, ο ενδιάμεσος χώρος είναι ένα χώρο πρακτικών και θεσμών. Ε, Θεσμού μόνο εννοούσε το παλιό κουπόαιστο τουρκού, το οποίο ήταν αρκετά από μια ανάπτυξη με την έννοια που κριτικάραμε όλοι. Αλλά δεν εννοούμε μόνο θεσμικό. Δηλαδή δεν νομίζω ότι πρέπει να τίνουμε συνεχώ να βλέπουμε τον χώρο και να τον συστέλουμε σε έναν μηχανισμό, σε έναν θεσμό. Πρέπει να τον βλέπουμε κυρίω σαν να λειτουργεί πρακτικό. Αυτό θέλω λίγο να, να, να αποσαφινιστεί για να μην. Ε, ε, και το δεύτερο είναι για την Ευρώπη και τη Μεσόγειο και τι άλλε. Προφανώς εγώ μπορώ τώρα στο τέλος της συζήτησης να κάνω μια υποχώρηση από τη θέσει που, που, που εξέφρασα και να πω ότι πράγματι έχει σχετικοποιηθεί η Ευρώπη που πολύ μικρή σε σχέση με το πώς φαινόταν πριν από λίγο καιρό διότι έδειξε αυτή την αδυναμία να επερισπιστεί όχι μόνο του θεσμού τη αλλά και τι αξίε και εφόσον φαίνεται πιο μικρή, σημαίνει ότι φαίνεται σαν κάτι άλλο μαζί με άλλα πράγματα στον global χώρο, στον κοινό χώρο. Με αυτήν την έννοια μπορούμε να δανειστούμε περισσότερα πράγματα από τι μορφέ αντίσταση στι πρώην αποκυκλωτούμενε χώρε, στι σημερινέ, στον στο global south, στον παγκόσμιο νότο και να, να, να τι ε, φέρουμε ε, ω παράδειγμα για την αντίσταση μέσα στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την κυριαρχία του κεφαλαιού κλπ. Δηλαδή υπάρχει Ευρώπη Ευρώπη πλάς κάτι άλλο. Μπορώ να υποχωρήσω σε αυτό το σημείο για να μην βοω ως κανένας Ευρωπαίου λάγνους, αλλά αυτό αυτός ο οποίος την έννοια της πολιτικής μέσα σε ένα κοινό χώρο. Αυτό θέλω να μην τουλάχιστον. Εντάξει Δεν Δεδομένου ότι τη... η για την ε, να, να κλείσουμε εδώ. Ε, ε, ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους. Σας ευχαριστούμε όλους. Ωραία κυβέρνητες, διάστηματα της και όλης η ελληνική με